Είμαστε αλλέντε 14 τελικά σάβα το βράδυ και η εκπομπή το full, του φουλ του Αστρου είναι εδώ. Για να βλέπω μέσα στον πυναγκάντα να μάμα δεν μαζευτώνει η εκπομπή δεν έχει απόψε. Όλοι πρέπει να βρω όλους μέσα, μα τους δω, όλους δεν ξεκινάμε. Αβε 14, Καλχάιζ ο Τιγερ, Σάββατο βράδυ σε νέα. Σήμερα το βράδυ θα τα πούμε όλα και τα τελευταία γεγονότα και τις τελευταίες εξελίξεις και τα τελευταία νέα και όλες τις προβλέψεις στις κοινωνικοπολιτικές που ασχολείται ο μεγάλος αγαπημένος όλων φίλος μας Karl Heinz Ότιγκερ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Ακούτε την εκπομπή Full του Άστρου Καλικά είτε και στο μικρόφωνο Και σήμερα Ίσως διαφοροποιηθούμε λίγο Το έχω στο ψήσιμο το, το έργο Θα ε, νόμιζα ότι ψήνεις αρνή ε, Καλό θα ήταν ε, ε, Σήμερα είπαμε να βάλουμε λίγο ψηλά τον πύχη Όπως ε, συνήθως κάνουμε αλλά σήμερα θα το κάνουμε λίγο πιο, α, πιο έτσι όμορφο το πράγμα. Θα πούμε α, η σκαλέτα καταρχήν της εκπομπή ξεκινάει με το τι έχουμε πει, τι έχει βγει για το μήνα Οκτώβριο. Θέλω α, να μα ζεστάνει σήμερα γιατί πια σαν ψυχρές Θα σα ε, και θα πούμε θα τολμήσουμε μάλλον να πούμε το μέλλον των α, κομμάτων που είναι εντός και εκτός του Κοινοβουλίου. Τώρα το Κοινοβουλίου έτσι όπως έχει γίνει ή μάλλον έτσι όπως προβλέπω να γίνει δεν ήμουν ποτέ πολύ καλός στην ορθογραφία το ξέρουν αλλά μάλλον είναι ε, με ύψηλον. Ε, Αν το γράψεις με κοίτα, δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα Κίνας με ύψηλον ήταν η μεγαλύτερη... Ο μεγαλύτερος όρκος στην αρχαιότητα λέγανε «Μα τον Κίνα» και «Μα τον Δία». Οπότε θα λέμε «Κοινοβούλιο», εκεί που βούλονται οι Κίνες. Κατάλαβες. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καταρχήν, οι τελευταίες εξελίξεις, α, από ό,τι φαίνεται, α, ευχάριστες δεν μπορούμε να τις πούμε. Γιατί, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά έτσι και όπως τα έχω γράψει και στο Astrology Τα γράφω και στο Astrolabor Έχω κουράστη που λέμε να τα γράφω Είχαμε πει ότι μετά τις 27-28 Δεκάτου Επειδή έχουμε μια πολύ στενή προσέγγιση Η οποία θα γίνει επακριβώς 5-11 θα έχουμε πόλεμο Μια γενικευμένη κατάσταση α, Ίσως εκεί βιώσουμε λίγο πρωτόγνωρες ε, συνθήκες α, Ήδη α, διαβάζοντας από το Defense Net Δεν ξέρω το προ-news μου κάθεται κάπως Και λίγο της παράδοσης εγώ Οι, οι τζιχαντιστές Οι Ισλαμιστές συγγνώμη Του Ίσις ανέλαβαν επίσημα την ευθύνη της κατάρριψης του Ρώσικου έρμπας α, Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε λόγω του ότι πήρε α, αυτοί οι άνθρωποι με μια α, κίνηση σε πολιτικό αεροσκάφος να πάρουν α, 200 και πλέον ψυχές στο λαιμό τους Άνοιξε ο ασκός του ολούλες ε, Ή του δώσανε Το, το, το δικαίωμα, την ευκαιρία και λοιπά, και λοιπά και λοιπά Νομίζω ότι Με τα λόγου γνώσεως πιστεύω Ότι άνοιξαν οι πύλες κολάσεως Έτσι για να γίνουμε Και λίγο με το Two steps from hell Που είναι και το συγκρότημα Που παίζει το, έτσι, σου. την εισαγωγή έτσι, Οπότε Νομίζω ότι α, οι πύλες της κολάσσος πλέον άλυξαν για αυτούς τους ανθρώπους και τώρα από εκεί και πέρα το πράγμα λίγο περιπλέκεται και περιπλέκεται γιατί, γιατί όταν λέμε τζιχαντιστές, χαλιφάτο και τέτοια από πίσω α, μιλάμε για Ηνωμένε Πολιτείες και πλέον τα πράγματα επειδή έχουμε δει και τον Ρανοζεύς δεν ξέρουμε α, τι κατάληξη μπορεί να έχουν Αυτό που θέλω όμως να τονίσω Είναι ότι από αυτό εδώ το μικρόφωνο Και από το προσωπικό μου blog Το astrolabor.blogspot.com Αλλά και από το astrology.gr Που είχα τη χαρά και την τιμή Και έχω βέβαια τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι Uh, τα έχουμε πει Τα έχουμε γράψει Για εμάς Για εσάς Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο Αυτό όμως που θα πρέπει να ξέρετε Είναι ότι πλέον uh, Τα πράγματα θα <σομίου> Μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία, σας το ξαναλέω με τα λόγια γνώσεως, θα βγούμε αλόβητοι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE το σεμινάριό του. Έχει, και κρύο, θα έχει αρχίσει και, και τα τσίπουρα, από λέει να Μέχουν να συνδέσει εδώ με τον όρο με τα τσίπουρα. Να ευχαριστήσω κα... εγώ όμω όλο τον κόσμο. Είναι μέσα ο κόσμο από όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερο στο νότιο ημισφαίριο που ξενυχτάνε για μα. Ακούνε από την Αυστραλία που τώρα είναι μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι και εμεί ευχαριστούμε. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Έτσι τα άλλα. Αν τα πούμε μετά στου φίλου του κολλητού από Βοστόνη, από Βραζιλία, από Κεντρική Ευρώπη κλπ. Αλλά το κάτω ημισφαίριο είναι τώρα μαύρα μεσάνυχτα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και σε ακούμε. Αρχιγέ, προχώρα. Ώρα. Ε, εγώ καταρχήν α, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όπω είχα γράψει και στο άρθρο με τίτλο Αστρολογική εκτίμηση Οκτωβρίου α, μπαίνουμε σε μια περίοδο α, η οποία α, αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με την ψήφιση νόμων, νομοθετημάτων Δεν θα οδηγήσουν πουθενά Ξεκινάμε από εκεί Και επειδή πάρα πολλοί φίλοι Είτε εντό είτε εκτός αγωγικών Με ρωτάτε και αναρωτιέστε βεβαίως Πώς γίνεται η, η Ελλάδα να βγει αλόβητη μέσα από μια τέτοια κατάσταση η Ελλάδα γενικότερα έχει μια τέτοια προδιάθεση δεν είμαι οικονομολόγος δεν... τα μαθηματικά και τα οικονομικά όπω αντιλαμβάνεστε δεν είναι το δυνατό μου σημείο εγώ ερμηνεύω αυτά που βλέπω αστρολογικά και μέχρι στιγμής που το λέγαμε από το 2012 ότι μην περιμένετε ανάπτυξη η ανάπτυξη δεν ήρθε είχαμε πει από το Μάρτιο του 12 ότι η ανάπτυξη είναι το 2016 και τώρα περιμένουμε αυτό και γιατί το περιμένουμε αυτό καταρχήν πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη γειτονιά το... η σύνοδος ουρανούς Ζεύς, Δείχνει ότι θα φέρει πάρα πολύ δυνατά γεγονότα Μεγάλες ανακατατάξεις Θα θυμάστε ότι προμηνών είχαμε πει και είχαμε γράψει Μάλιστα το θυμάμαι γιατί το είχα γράψει και στο blog α, Πριν οι περισσότεροι μάθουμε τι είναι η περιβόητη λέξη capital control Και όχι controls γιατί είναι λάθο, Capital control ε, πριν λοιπόν το μάθουμε, σας είχα πει ότι έρχεται capital control και μάλιστα είχα πει σηκώστε τα λεφτουδάκια σας πριν τις αναλήψεις. Ομολογώ μία αδυναμία, πέσαμε τρεις εβδομάδε έξω αλλά μετά τις αναλήψεις δύο εβδομάδε τα capital control μπήκαν στη ζωή μας. Ε, έτσι σας λέω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου... Θα συμβούν σημεία και τέρατα Μέχρι τις 22-12 Δεν διαφαίνεται κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καλό Αντίθετα θα πρέπει να περιμένουμε ξαφνικά γεγονότα Τα οποία ε, ίσως ε, ξεφύγουν και από τον έλεγχο κάποιων και δεν αποκλείεται να έχουμε τα πλήστα όσα προβλήματα. Στην παρούσα φάση, αυτοί που θεωρούνται τυχεροί είναι οι παράτυποι μετανάστες, έτσι, για να γίνω και λίγο φιλοκυβερνητικός. Και το λέω αυτό γιατί ε, πάρα πολλές φορές Ζούμε σε μια χώρα που αναρωτιέσαι Αν αξίζει Τελικά να ζεις αυτή Πάντα υπό την προϋπόθεση της Έλληνας Και αυτό γιατί Ένας άνθρωπος Ο οποίος έφαγε τα χρόνια του Στη δουλειά, στο στρατό, στα σχολεία Και έτυχε η ζωή να μην τον πάει Λίγο καλά τα τελευταία χρόνια Όπως περισσότερος από εμάς Και δεν έχει ασφάλεια δεν θα μπορεί να έχει την ιατροφαρμακευτική α, περίοδο ε, περίθαψη, συγγνώμη, που το τσίπουρα δεν είναι τίποτα α, τη φαραγωγικευτική περίθαψη που θα έπρεπε ενώ αντίθετα, αν είναι λαθρομετανάστης θα έχει προνόμια, θα έχει και επιδότηση ενικίου Τώρα για να απαντήσω στο φίλο μου το. wi και θα έχει. Βέβαια Χωρίς Wi-Fi δεν μπορεί ο πρόσφυγας Βέβαια Μα χωρίζει Έχω... ο Αγγελόπουλο, Είμαι ένας πρόσφυγας λοιπά, Με Wi-Fi και τα λοιπά Μα Εγώ δουλεύω όπως και εσύ όπως και όλοι μας Δουλεύουμε τόσες ώρες την ημέρα Και... Έχω ένα κινητό που κάνει 70 ευρώ Και ο πρόσφυγας που κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, Έχει γκάλας ξηγές ξυ... Και ματσούκι για σέλφι Μόλι βγαίνει από το φουσκωτό ναι. Πριν πνιγεί Οφέβρα. τραβάει για μια φωτογραφία Γιατί πρόσεξε να δεις Αμα mm. σε κυνηγάνει τζιχαντιστές Το πρώτο πράγμα που παίρνεις είναι το μακούτσι για σέλφι λες, λέξον... Ναι παιδί μου λες πριν με σώσουν Να τραβήξω μια φωτογραφία Της διάσωσή μου και μετά θα πάρω το τρένο για τη Γερμανία που λέει ο Καζατζίδης Έτσι. Θυμάσαι. Ο Αλέξανδρος λέει Κάρλ βλέπεις κούρεμα καταθέσεων του προσεχούς μήνε. Αν είναι του προσεχούς μήνε φίλε Θα είμαι πολύ αισιοδόξος Πώς ο... είναι τι προσεχές με Το κατάλαβες Εντάξει εγώ έχω ένα κουρέα δικό μου που να κουρεύω μόνος μου Και δυστυχώ δεν κουρεύουν τα χρέη πάνω θέμα τους Δεν τα κουρεύουν αυτά Εν πάση περιπτώσει Uh, κάποια στιγμή θα καθίσω να κάνω uh, μία αποτίμηση αστρολογική. Το τι είχαμε πει. Uh, uh, τα είχα πει και τα είχα γράψει uh, στο αστρόλογι.gr. Από το 2014 Εν πάση περιπτώσει ε, Αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει μια δυσπιστία Γιατί κάποια πράγματα Πιστέψτε με και εμένα που τα βλέπω Κουλά μου φαίνονται Αλλά είμαι υποχρεωμένο ε, Να ερμηνεύω Αυτά που μου λέει η αστρολογία Και όχι αυτά που μου υπαγορεύει η λογική <χω> Ας πούμε Είχαμε πει στο άρθρο «Οικονομικές και κοινωνικές προβλέψεις για την Ελλάδα» στο astolotis.gr το 2015 για να το ξεκαθαρίσουμε είναι ένα έτος μεταβατικό. Και επίσης λέγαμε οι αστρολογικέ ενδείξεις προειδεάζουν για ένα παγκόσμιο κράχ στην οικονομία κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του έτους 2015». Έτσι για το 2015 θα χρειαστεί να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς γιατί δηλώσεις σκίζουν μνημόνια του ενός και θα διαγράψουμε μονομερώς όλο το χρέος του άλλου δημιουργούν μόνο προϋποθέσεις για κοινωνική κατακραβή αφού ένας δεν να το πράξει ενώ του άλλου δεν το επιτρέπεται λόγω της συνθήκης της Ρώμη. Μπλα μπλα λέω και κάποιες άλλες έτσι ιστορίες για αγρίους και για κανύβαλου. Και καταλήγουμε ότι ο Ποσειδώνας του ετήσιου ότι θα φέρει το έθνος με κακοτυχία, εξαπάτηση και απογοήτευση. Και έλεγαμε γενικότερα ότι μην περιμένετε μια βελτίωση της κατάστασης. Πάρα πολλοί επειδή διαβάζουν λίγο αποσπασματικά, άρχισαν και μου την έπεσαν. Εντάξει, η κριτική είναι δεχτή. Όπως είμαι εδώ για να απολαμβάνω τα παλαμάκια... Είμαι εδώ για να απολαμβάνω και το γιούχα. Αλλά καλό θα είναι έτσι να προσεγγίζουμε τα πράγματα α, λίγο α, πιο ολιστικά. Ο Στέφανος λέει ότι καλή Τουρκία θα έχει κυβερνησία μετά τις αυριανές εκλογές. Βλέπεις να έχουμε ταυτόχρονα γεγονότα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας κάποιο επεισόδιο... Ε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση Εγώ δεν είμαι αστρολόγος αλλά λέω... ναι, Μην είσαι απόλυτα σίγουρος Γιατί γενικότερα μπαίνουμε σε μια περίοδο Η οποία με τον ουρανό ζεύς που υπάρχει Και χτυπάει και μες Και το γράψα Ότι πρέπει τα σώματα ασφαλεία Αλλά και ο στρατός να είναι σε μια ε... Ε... Ετοιμότητα Θα πρέπει να είμαστε έτσι να διευθυνήσω κάτι εγώ mm -hmm. που βλέπω στο τσάντι γιατί απάντησα εγώ και μου απαντήσανε και λέω το εξή. άλλο τα παιδάκια που ταλαιπωρούνται ή πνίγονται ή και το παίρνουν εφημερίδες και το κάνουν 300 σελίδε και στις 750.000 που έχουν περάσει το καλοκαίρι τα παιδάκια μπορεί να είναι 50-100-200-300 και δεν το συζητάμε αυτό οι υπόλοιποι εκτός από ένα ποστό που είναι από τη Συρία είναι όλοι 18-30 βγήκε ο Ούγγρο Πρωθυπουργό και λέει: Αυτοί δεν είναι πρόσφυγε, αυτοί είναι στρατό. Λοιπόν, ξυπνήστε και το συνέστημα είναι για άλλη ώρα και για άλλου λόγου. Δεν λέμε αυτό εμεί, αυτή τη στιγμή. Δεν κινδυνεύουν τα κράτια τα παιδάκια, κινδυνεύουν από τα άλλα τα παιδάκια. Λοιπόν, λοιπόν. ξυπνήστε. Πάμε. Ε, η Κατερίνα λέει: Ρίξτε μια ματιά στι ειδήσει, αυτή τη στιγμή. 300 άτομα πνίγονται έξω από τη Μιττιλίνη τώρα. Η Χριστίνα λέει, καν ότι δεν βλέπεις να εφαρμόζονται αυτά, α, μπλα, μπλα, μπλα. ναι δεν εφαρμόζονται αυτά, δεν θα εφαρμοστούν, τα είπαμε αυτά. Α, α, Ο Δρομέας λέει, μήπως όσα έχεις πει για αλλαγή του νομίσματος στην Ελλάδα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με τα capital control, αφού στην ουσία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ευρώ όπως οι λοιποί ευρωπαίοι μου δίνει ένα σωσίβιο αγαπητέ φίλε. Αλλά εγώ δεν θα το πάρω. Όχι γιατί ξέρω καλό μπάνιο αλλά γιατί α, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβή στην πρόβλεψη. Αυτό σαφέστατα θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω αλλά αν ήμουν κάποιος αστρολόγος από τους άλλους. Και μια άλλη να κάνω εγώ μια και το λες κοινωνικοπολιτικά το έργο η Συρία είναι μισό λεπτό απέναντι από την Κύπρο. Γιατί δεν πάνε όλοι εκεί και από εκεί να μεταφερθούν αλλού και ανεβαίνουν όλη την Τουρκία μέχρι απάνω, δεν μπαίνουν ούτε από τη Ρόδο, απάνω από τη Μητυλίνη μπαίνουν. Δηλαδή κάνουν 10 μέρε ταξίδι και δεν πάνε απέναντι που είναι η Κρήτη, η Κύπρο. Για να καταλάβετε τι λέμε. Και όταν μπαίνει από τη χώρα που γίνεται πόλεμο σε μια άλλη χώρα, μπορεί να είσαι πρόσφυγα. Όταν μπαίνει μέσω άλλη χώρα, είσαι εισβολέα και πρέπει να συλλαμβάνεσαι. Το αν θα σε περιθάλψουν μετά είναι άλλο Αυτά λένε οι νόμοι Τώρα αν εμεί θέλουμε να λέμε ότι η μαλακία μας κατέβει Είναι άλλο θέμα Ωραία Προχώρα Λοιπόν πάμε λίγο να σας δώσω ένα μικρό μικρό μικρό μικρό Ορεκτικό για το 2016 για την Ελλάδα Πολύ μικρό Λοιπόν είπαμε ότι μέχρι το 2015 Στις 22 12 Στις 6 και κάτι το πρωί Αλλάζουμε χρονιά Αστρολογικά πάντα Α, από εκεί και πέρα βλέπω τα πράγματα να στρώνουν και να στρώνουν αρκετά για την Ελλάδα Αυτό που δεν βλέπω είναι να στρώνουν μέχρι εκείνη την περίοδο Α, Αυτό που θα έπρεπε να είμαστε προειδεάσμενοι είναι για το που πάει η χώρα Η χώρα καταρχήν έχει βρει πάτο Δεν πάει παρακάτω Ωραία. Και επειδή ε, Είμαστε ένα τσακ ε, Θα τα δείτε λίγο παρακάτω Δηλαδή μερικές μέρες παρακάτω Και θα τα γράψουμε στις προβλέψεις μας ε, Αστρολογικά Εάν δεν γίνει μια Πολύ μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό Μιλάμε για πολύ μεγάλη αλλαγή Δηλαδή να ιδρυθεί κάτι το οποίο να αλλάξει ισορροπίες α, Ή ακούω φωνές ή ακούω ερπίστριας Έχετε το υπόψη σας α, Τώρα όσον αφορά για την, α, γι αυτό που μου είπε Εντάξει είναι σωστό το είναι ένας άνθρωπος Ο οποίος έχω πει τον πάω ε, δεν θα το χρησιμοποιήσω όμως για να σώσω την πρόβλεψή μου Είμαι απόλυτος αυτό ε, Πάμε τώρα να δούμε ε, Το πρώτο που ξεκινάμε Θα σα ξεκινήσω λίγο ανάκατα Περιμένετε να σας δώσω το, το βούτυρο στο ψωμί Λέω να ξεκινήσω λίγο... Απ' τη Λαϊκή Ενότητα Σας τη χάλασα λίγο Αλλά αυτό είναι και ο ρόλος μου Ναι να παίξει εξοκοινοβουλευτικά πρώτα Έτσι. Έτσι Η Λαϊκή Ενότητα Καταρχήν μπαίνει σε μια περίοδο Η οποία α, Θα πρέπει να Δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα Και κατά τη γνώμη μου όσον ούπο θα έχουμε και αλλαγές στα πρόσωπα όσον αφορά με την ηγεσία. Α, αυτό, σημειώστε το, κρατήστε το. Α, θεωρώ ότι ο οροσκόπος της χρονιάς πέφτει στον άξονα μες ουρανίματος χρόνου και οροσκόπου βουλκάνους αλλά και κιούπιντο βουλκάνους. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν δύο σενάρια μέσα από αυτή την κατάσταση είτε να έχουμε αλλαγή είτε η λαϊκή ενότητα να γίνει συνιστόσα ή να αποκτήσει συνιστόσα αυτό κρατήστε το το μεσουράνημα που δείχνει τις δράσεις δείχνει ότι η περίοδος αυτή δεν είναι καλή γιατί δεν είχε γκέλ À, λόγω του κυρίου Λαφαζάνη Ο οποίος είναι ένας σκορπιός Καθόλου συμπαθής Καθόλου τίμιος θα έλεγα Πλην όμως ε, Είναι Πολύ μακριά Από αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός Ο Αλέξανδρος ρωτάει Το λαό θα μπει στη Βουλή Αν γίνουν εκλογές το 2016 Δε, Θα σταματήσω αυτό πιο μετά ε, Αν για μένα Αλέξανδρε επειδή είχα το το χάρτη του καρατζαφέρη Δεν το πολύ βλέπω Για να σου πω την, την αμάρτια μου Η Bunker Pumps λέει Εγώ γιατί καρβλέπω βλέπω να ιδρύεται Καινούριο κόμμα με στελέχη από όλες τις παρατάξεις Λέω με αρχηγό εκτός πολιτικού σκηνικού Uh, αγαπητοί φίλοι Υποθέτω τις σε φίλοι γιατί με αυτά τα Bucker Pumps και Joker Pumps Είναι λίγο δύσκολο να βγάλουμε μάκρι Εδώ και με τα τρικά και τα γυναικεία Μπερδευόμαστε ωρές uh, Θα σου έλεγα ότι Είναι ένα σενάριο το οποίο uh, Το είπα πριν λίγες Στιγμές ότι Πιστεύω Ότι πρέπει να, να Συμβεί κάτι Που θα ταράξει τα νερά Uh, η οδρομέας λέει άνηλα ε, ΛΑΕ Δηλαδή η Λαϊκή Ενότητα δικαιωθεί Με το προβλεπόμενο κούρεμα καταθέσεων Και την έξοδα από, την Ευρωζω... από το Ευρώ Κάτε από την Ευρωζώνη okay, Τότε μαζί με το κουκούε, Θα πρέπει να εκτοξευθούν Τουλάχιστον δημοσκοπικά Κοίταξε να δει. Ένα ο οποίος αγαπητέ φίλε Είναι αγανακτισμένος για τον χύψη λόγο ε, Θα μπορούσε να ψηφίσει ΛΑΕ Το κουκουέ το βλέπω λίγο παροχημένο Είναι σαν να έχεις καραβέο του 68 Ας πούμε Για να θέλεις ε, να κάνεις μαγκές Είναι παροχημένος ε, Ο αλκίνο λέει Θα πρέπει να σταματήσουν να γίνονται εκλογέ. Ναι Ξέρεις Αλκίνο έδωσε πολύ ωραία πάσα Και ε, ε, η συντρόφησα η Αλέκα είχε πει πριν μερικά χρόνια αλλά βέβαια έξασε το κουκουέ λόγω το τι είναι το τσατσάκι του συστήματος είχε πει ότι εμείς αν βγαίναμε πάνω θα καταργούσαμε τις εκλογές αν το είχε πει βέβαια άλλο κόμμα θα είχε γίνει μακελιό Αφού το καταστατικό τους δεν προβλέπει κοινοβουλευτική δημοκρατία Απλώ τώρα συμμετέχουν στη δημοκρατία για να τα παίρνουν ε. υπάρχει δυνατόν Κόμμα στον πλανήτη να λέει απαγορεύεται το ΣΔΟΕ να μπει μέσα μα σε λέξη. Έχει κλείσει το πρωί. Ωραία. Αυτοί βγαίνουν, φωνάζουν, το παίζουν δημοκράτε. Λοιπόν, μην είχε. Με κοιτάξτε γιατί. Συγγνώμη, δηλαδή, γιατί είναι αν, και ώρα περασμένοι Αν βγουν λίγο τα. Οι Οικονομικά... κανέλη τώρα αριστερή, τώρα γιατί την ξέρω και προσωπικά. Ναι. Όπω ανεβαίνει στην Εκάλη, αριστερά μείνει η Λιάννα. Ναι, ναι. ναι στο, στο Μπορεί να είναι για αριστερή στον καβάλλον, ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ο Αλέξανδρος λέει Κάρλ το 2016 Βλέπεις να γίνονται ξανά εθνικές εκλογές στη χώρα μας Εάν δεν γίνει το 2016 θα γίνουν ποτέ <laughs> ε, Με καζάκι επαμ και λαϊ Ανταρσία βλέπεις κάτι Κοίταξε να δεις Μαρίνα Έχω Αυτή μάθει αστρολογικά είναι... Μια πολύ ωραία α, πάσα Ο καζάκης είναι σκορπιός ε, Δεν ξέρω η, Αυτά τα κόμματα Ενώ ιδεολογικά πάνω κάτω συμπλέον ε, είναι σαν να, σαν να βάζεις το λάδι μέσα στο νερό για να ξεματιάσεις ας πούμε μόλις είσαι ματιασμένος αρχίζουν και διαλύονται αυτά ξέρεις κάνουν ε, χωρίζουν ε. Ε, ε, μήπως το ότι προβλέπεις αθυρό μέλλον με την Ελλάδα με οποιοδήποτε στην εξουσία ισοδυναμεί με πλήρια χριστία των εκλογών Δεν έχει να κάνει αυτό φιλεδρόμεα Και ο Τσίπρας να τα είχε καταφέρει μια χαρά Και να είχε φέρει την Όπως λέγαμε την Αραβική Άνοιξη Να είχε φέρει την Ελληνική Άνοιξη Πάλι ο χρόνος του ήταν προδιαγεγραμμένος Λοιπόν σας παρακαλώ πρέπει να πάει ένα μουσικοδιάλμα Δεν είναι διάλεξη εδώ Είναι επομπή μουσική ή ραδιοφωνική Άντε μπράβο Εγώ σα παρακαλώ και λίγο Reimbow έτσι να σταθούμε και ακούμε αλπέντο 14. Ακόμη και κάθε Σάββατο ή στα 9 ακούμε το φουλ του Άστρου με τον αγαπημένο Καλ Χάιντζ. Ότι γιατί μου λε Καλ, θα το φέρουμε νωρίτερα. Ποιος την ώρα δηλαδή τη εκπομπή που μου λέγε. Κοιτάξτε να δει, Για, ότι... Για να φεύγει νωρίτερα και γιατί εγώ λέω να το κάνουμε. 8.30 8:10 είναι ωραία ώρα, για να μπορεί και ο κόσμο να βγει. 8:10. Λοιπόν, από το άλλο Σάββατο η εκπομπή θα βγαίνει στι 8:00 ώρα Ελλάδο, 20.00 -20 -20 δηλαδή, έω 10 για να προλαβαίνει και αυτό να παίρνει μια αναπνοή και να παίρνει και το τρένο να φεύγει πλέον. Κοιτάξτε, yeah. μα θα... φτιάχνει που μα φτιάχνει. Να μην ξοδεύετε κιόλα. Λοιπόν, εργοράκι μου. Επιστέψαμε ε, και εμεί. Ε, Σιγά-σιγά νομίζω μπήκε στην πρίζα ο κόσμο και έχει αρχίσει και γράφει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Περίοδο 1965-1967. Όλα θα τα δούμε 16-17. Κάτσε, γιατί γίνεται. <laughs> να μην πω το τι γίνεται. Ε, γιατί μετά πάμε για ανάφλεξη γενική στη Μέση Ανατολή. Όσο για το μνημόνιο δεν αναγνωρίζεται, άμα δεν ιδρυθεί κάτι καινούργιο πατριωτικό, το πρώτο εξάμεινο, βγαίνουν οι ελπίδε όπω είπε. Εσύ. Τώρα δεν ξέρω, με έχει πιάσει και λίγο το τσίμπουρο ή είσαι φίλο μου ή ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πάμε. Τζένι, Κάρλα, αυτό που είπε για τι ερπίστε δεν τον πολύ κατάλαβα. Αν μπορεί να γίνει λίγο πιο σε ξεκάθαρο. Κοίταξε να δει. Ε, πάμε να έχω πει κατά καιρού ότι βιώνουμε 65-67. Τη συνέχεια μετά την 21η Απριλίου την ξέρει. Ή το 65-67 για όσου είναι παλιοί, τα σημερινά ή το 65 67 για οσοι ειναι παλι παιδική χαρά. Ναι, Το 65-67 σε σχέση με τα σημερινά είναι Λα Λα Λόλαφα. Ένα μήλο. Αλφα Δημοτικού, ε, Ο έω ε, μου έχει πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε κάποια πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με τι όψει τη ημέρα για τους 11 του 11.01 του βαρυφάκι αύριο. Κοίταξε να ε, φίλε, ε, εάν είναι κόμμα που έχω μια επιφύλαξη. Ωραία, Α, θα σου πω στο επόμενο τραγούδι να φτιάξω το χάρτη Πάντως έτσι όπω το είδα Το είδα ότι είναι το προπύργιο για να κόψει αντιδράσεις για να δει τι θα παίξει Ούτως ή άλλως ε, αν παρακολουθείς λίγο το αστρολογί, ε, Το είχαμε γράψει ότι ο Γιάννης θα φύγει από την κυβέρνηση Κάλα εκεί το τύπου στριλίκι είχα μαζέψει Δεν το συζητάω και ότι θα κάνει κόμμα δικό του Τώρα το μόνο που μένει είναι να επιβεβαιωθεί το δεύτερο κομμάτι της πρόβλεψης Το πρώτο βγήκε Ο Στέφανος λέει δεν είναι κόμμα φορέας, Είναι καλά Τα Να μην παίξουμε και με τις λέξεις Η Ευρωζώνη και το Ευρώ θα έχουμε επιπτώσεις Αν έχουμε κούρεμα καταθέσεων και έξω από την Ευρωζώνη Κοιτάξτε να αυτό είναι ε, κάτι αντίστοιχο με το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Εμείς θα την παλέψουμε χωρίς ευρώ. Αυτοί θα την παλέψουνε. εκείνη το ερώτημα. Ούτως ή άλλως, όταν λέγαμε από το καλοκαίρι για τη Γερμανία... Τα θυμάστε τι αντιδράσει σα, εσεί οι ίδιοι. Πάνω κάτω, ίδιοι είμαστε, πιστεύω. Και πώ η Γερμανία αυτό και η Γερμανία αυτό, αλλά η Γερμανία τώρα πίπεν. Οχι, ο Σκότι πίπεν, ο μπασκετμολόγο, ο παλιό. Φων πίπεν, φων. Μάλιστα. Κόμμα θα είναι εφόσον καταθέσει πρακτικό ίδρυμα στον Άριο Πάγο, Στέφανο είσαι. Πάρα πολύ σωστός ε, ε, Είναι κόμμα Η Αθηνά λέει είναι κόμμα Ή μια σύγχρονη φιλική εταιρεία Όπως λένε καλά εντάξει Αθηνά μου και εγώ άμα σου πω ότι είμαι 95 με γαλανά μάτια Και κορμή φέτας θα μου πιστέψεις ας πούμε mm. Η Μαντλένη φίλη μου λέει Κάρλ συγγνώμη είπε για κούρεμα γιατί μόλι μπήκαν Ναι είπα για κούρεμα ε, ρώτησε ένα βίντεο στους προσεχούς μήνες Αν θα έχουμε κούρεμα του λέω σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο ε, Γενικά χαίρομαι που είμαι μαθή σα γιατί έχουμε κάνει έτσι ωραία παρέα Τώρα με ρωτάτε για τη ζωή Και η ζωή ξέση, παρόλο που ιδεολογικά ανήκω σε, στην πάρτι μου Δεν ανήκω από εκεί ε, τη γουστάρω έτσι Γιατί έχει αυτό το αναρχοκυτάριδέ Που μπαίνει και τα σπάει όλα Και το μάτι της γυάλιζει Και μου αρέσει Α για να συνεχίσουμε Καταρχήν είπαμε ότι η λαϊκή ενότητα bla, bla, bla, Ή θα γίνει συνιστώσεις Ή θα αποκτήσει συνιστώσεις Γενικά α, Εγώ δεν έχω καταθέσεις <laughs> Ται, Ταιριάζουμε <laughs> Ούτε κι εγώ Οπότε πρέπει να είμαστε έτσι σε λίγο σε εγρήγορση. Η ΛΑΕ έχει, έχει μέλλον. Ε, ο Στέφανο λέει: Εγώ Έχω 50 ευρώ. Στέφανο, ξέρει τι μου αρέσει, Γιατί σαν λαό να σου πού είμαστε πολύ γάμματο. Και είμαστε γάμματο γιατί. Μα έχει 50 ευρώ θα πάει να παντρευτεί αυτό. Έτσι. Ε, ε, ξέρεις, ο άλλο έχει. Βλέπει υπόλοιπο στην τράπεζα 0,97 λεπτά. Δηλαδή του λείπουνε 3 έντρε να κάνει ευρώ. Και πάει και τσακώνεται Γιατί λέει το capital control Ρεε ναι, ρε, να πάρει 8 cents και δεν μπορεί ρε Έτσι Κι είναι αυτά η αντρέπεση κατηγορίε στον κόσμο Που θα πάρει α. τα cents από την τράπεζα Πρόσεξε να πένει εδώ Μου έκανες μια ωραία Ωραία ερώτηση Η πένει ρωτάει Θα γίνει δηλαδή Brexit Ή θα φύγουμε τελείως από την Ευρώπη Από την Ευρώπη που να πάμε να παίξουμε Ασία αν τραγουδάμε <χελίδι> μεγάλο <θα φύγουν σχελίδι> όλοι βίσκετ, Λοιπόν, λοιπόν να πω κάτι, αυτό δεν είναι αστρολογικό. <σχελίδι> Στην διετία μέσα, και πολύ λέω, θα φύγουν όλοι. Η Βρετανία δεν πρόκειται να μπει, έχει δημοψήφισμα. Ναι. <σχελίδι> η Βρετανία 1, <ένα, σχελίδι> η Πολωνία 2, η Πορτογαλία Ο δεξιό τώρα ναι, ναι. το απέμοντο του, ναι. η Ουγγαρία. Μπράβο. Εμεί ξέρει, είμαστε σαν τι δέλε. Δεν θα φεύγουμε και θα μα διώξουν. Τόσο μαλάκες είμαστε, κατάλαβε. Οπότε ε, επίσης δεν ξέρω να τα θυμάστε Είχαμε πει πούμε, για την Ευρωζώνη Ότι μετά το Σεπτέμβριο έχει πρόβλημα Α, Εκτός από τα Αυτό που λέγανε και οι Λατίνοι το Scripta a man δηλαδή τα, τα γραπτά μένουν Και τα εισιτικά Τι άλλο έχω Α, Λοιπόν να αλλάξουμε λίγο ακόμα Λοιπόν πάμε να αλλάξουμε λίγο ακόμα Πάμε λίγο στο Πάσοκ. Eurovision λέει. Ωραία. Eurovision. <laughs> λοιπόν, πάμε λίγο στο Πάσοκ. Το Α, Πάσοκ. Έχει πει θα πιάσει τα κόμματα σήμερα. Ε? Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, μην παρασύρει το τσάτ λοιπόν, για προχώρα. Κάνα εγώ τηλέφωνο. Ναι, ναι, όχι τώρα το πιάσει. <laughs> okay. Λοιπόν, πάμε στο Πάσοκ. Το Πάσοκ, καταρχήν, ο οροσκόπο τη χρονιά. Ε, πέφτει πάνω σε κάτι μεσοδιαστήματα Που δείχνει ότι κάποιοι Μεγαλοσχήμονες ε, Θα προσπαθήσουν Χωρίς απαραίτητα α, Να το Πετύχουν Θα επιχειρήσουν όπως είπα Να το αναστήσουν το πάσο Βέβαια όπως έχει πει και ο Σπύρος αγορέο. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί ας πούμε Οπότε <ΣΣΣ> μην το κάνουμε ε. Το μα της χρονιάς Έχει κάποια έτσι ψιλοαισιόδοξα διαστήματα, Αλλά αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε Είναι χρονιά, η χρονιά ε, Κρίνει με έναν Χαντές απόλων, Με Σουράνη Μακρόνος και Πλούτονα Βουλκάνος Και δείχνει κάποια Στελέχη του ε, Τώρα, πώ το λένε αυτά που λένε και οι και οι φλιτζάνοιδε? Για μεγάλε πόρτε, κάπου κάπου Ναι, κάπου, θα μια πόρτα βλέπω Έτσι, λέει θα περάσει, ναι. ναι. Τώρα αν είναι του κοριδάλου. Έτσι, είναι καλό που λέει ο κορινάλος. Λοιπόν, πάντως θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό με τον Πασόκ ε, και νομίζω ότι σιγά σιγά ε, θα τεθεί και θέμα ηγεσία. Στο Πασόκ. Στο Πάσο, Έχει γιατί πας. το Πάσο τώρα. Δεν έχει τη φόφη. Έλα, παιδί μου, τώρα νομίζω είπε κάτι σοβαρό. Λέω και εγώ τι έγινε. Κοίταξε, Πα... ε, ε, η φόφη είναι. Πολύ δυνάτη. Το βράδυ. Mm. Το ξημέρωμα, την έχει διάβαυτη. Παναγία μου, σωστά, Ο άντρα τη την είδε και έχει να πάει πέντε χρόνια να κάνει φράγισμα. Είναι οδοντογιατρό ο άντρα τη. Του έχει φύγει η μασέλα. Όχι, ε, ε, ε, είναι διορισμένο στο Ερίκο Δινάνα, αλλά πέντε χρόνια δεν περνάει το λεωφορείο από εκεί. Δεν, δεν τον έχουν έδει Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Συνταξιούχος γενικά, είναι αυτή το, ε, Ναι, είναι συνταξιούχος Από πότε ε, Κάτι χρόνια Ξέρεις οι πασοκατζίνες γεννήθηκαν συνταξιούχοι Ναι, και θέλουν Ά. να σώσουν εμά ε, Τους υπόλοιπους Έτσι. Που δουλεύουν και τους ε, κατάλαβε. Και πράγμα. έχουμε επίσης και τον Κρόνο που δείχνει τον τρόπο διακυβέρνηση Ή στον χάντε, Ή στον Άρης Ουρανός. Παιδιά μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν α, έχει ετοιμάσει και τα αιχητικά ο Καρποδίνης που, λέει, ο, η, που του έχω ετοιμάσει ένα με τον Χρόνικ αρχάκο που λέει Παγαλώ. φαγγέλει κόρτα. Βάγαλο μέσο λεπτό κύριε μου, πες τα δικά σου λοιπόν, για αυτό. Ε, διότι βλέπω α, ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ ε, δεν ξέρω αν το είχατε δει Τη δεκαετία του 70 Είχε βγει μια πάρα πολύ ωραία ταινία Το Kramer εναντίον Kramer Ήταν ένα ζευγάρι που χώριζε Για τον παιδάκι ήταν ανάμεσα Έτσι δακρύβραχτο Έχω και σελήνη στον καρκίν Είμαι και ευαίσθητος ναι, ναι. Άμα μου πάρεις το κλαμπ σάντουιτς από μπροστά Κλαίω ας πούμε Και <χει> ε, ένα τέτοιο πράγμα Όχι κλαμπ σάντουιτς ε, Έτσι πιάτακα, οικογενειακό πράγμα Ποια τάκα να βάλω, πιάτακα, Α το Βαγγέλη η πόρτα. Έτσι. Θα το βρω. Ε, και οπότε πάμε για ένα οικογενειακό δράμα πάρα πολύ μεγάλο μέσα στο. στο πάσο. Εύχομαι. Ε, η Χριστίνα είναι πολύ συνεφή. Πρέπει να είναι το τιμωγιανάκι, α πούμε. Είναι Ντάστιν Χόφμαν, Μέρι Στριπ. Όχι. Δεν νομίζω. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι okay. Λοιπόν. Η Φίκη στα μάτια θα την πληρώσει τελικά την εγγύηση ή θα έχουμε κλάματα πάλι. Κοίταξε να δεις Η γυναίκα δεν έχει σου λέει να πληρώσει. Δηλαδή, γιατί δεν την πιστεύετε, Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ξέρει ποιο είναι να πρωτοπιστέψει. Εξ αυτού του λόγου, δηλαδή, γιατί είναι μανούλα για αυτή. Εγώ μόνο έκανα αφαίρεση οργάνων και δεν πρόλαβα να κάνω ένα παιδί. Ωραία. Ε, αυτοί οι Καρλ θα πάνε φυλακή μόνο άμα είναι σε κάποιο σχήμα Κασιδιάρη Κωνσταντοπούλου. Κοιτάξτε να δεις Με την Κωνσταντοπούλου θα πάνε φυλακή σίγουρα. Με τον Κασιδιάρη του βλέπω μάλλον για δωρητέ οργάνων. <laughs> <laughs> θα την παρακάψουμε τη φυλακή, λοιπόν. Το Λάο να μην ξεχάσει να πει, Καρλ, οκ. Okay. που τη βίλα στην Ακρόπολη. Κάνε ρηφρέ Αθηνάνε. Το πανηγύρι του. Λοιπόν. Πάμε τώρα λίγο να δούμε. Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας <Ρι> Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία ε, Μία πολύ περίεργη φάση είναι με τη Νέα Δημοκρατία Και είναι περίεργη φάση γιατί Όπως είπα και Στα παιδιά που κάναμε μάθημα, που κάναμε σεμινάριο πριν Uh, Τη είχα πει ότι εάν ο Θεός έχει χιουμορ uh, uh, Θα βγάλει τον Άδωνη uh, Επίσης uh, ο Άδωνης επειδή είναι ένας σκορπιός με πλανήτρες στο σκορπιό και οροσκόπος σκορπιό Πρέπει ή το πρώτο βιβλίο που διάβασε ή το πρώτο βιβλίο που έκδωσε Πρέπει να ήταν του Μακιαβέλη Δηλαδή όταν βγαίνει και λέει δεν προέχει ενότητα στη Νέα Δημοκρατία ε, Τότε ο άνθρωπο έχει φρικτό θέμα Ο κρόνος λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα μου είπα αν ο Θεός έχει χιούμορ <laughs> Δεν είπα ότι θα βγει ο Άδωνης ε, ε, Κοίταξε να δείξω Γιάννη λέει για τον Τζιτζικώστα Παιδιά κοιτάξτε να δείτε Ο Τζιτζικώστας μπορεί να μιλήσει τώρα στο μέσο νεοδημοκράτη που πεινάει Όσο μπορώ να μιλήσω εγώ σε εσά για δίαιτα ας πούμε Δηλαδή εντάξει είμαι αυτόν. Δεν, μην τρελάνθουμε Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι να συγκεντρωθεί, okay. γιατί σου είπα ή θα κάνει αστρολογία ή τσιπουρολογία. τσιπουρολογία. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. 4. και κάθε Σάββατο βράδυ ακούμε Καρλ Heinz Ότιγκερ Ναύρε Μισό να στρώσουμε το καβάλο μας γιατί μας θα έχεις κάνει τούμπανο με τα συναισθηματικά σου Μας έχεις ζαλίσει τον έρωτα με τους έρωτες σου ρομαντικό φλωράκι για. Ζούμε για τη μέρα που θα σε παρατήσει η γκόμενα να ησυχάσουμε. Έ, ε, γερομπιστή, πρόσθεσε καλά. Θα γυλάσει μαζί σου όλη η τονιά. Θα κλείσουμε το μαγαζί μας και θα μαζί σου και τα Ζήκο, λέω! Κάτσε, καλά, θα την στο Ζήκος, Θα σε Το λέω θα που την και το θα το και θα στο λέω και μάρτισμο, δώ, δώ, δώ. Oh, man, man. Επιστρέψαμε <laughs> της ότι λοιπόν, τη να σε στη ούτε Το νέα δημοκρατία, αφού το της χρονιάς πέφτει πάνω στον άξονα ε, τι θα κάνουν στην Νέα Δημοκρατία Αφού θα αποτιμήσουν το οποίος βγήκε Θα αποτιμήσουν το τι κάνανε λάθος Και σαν τότε που είχε το Λούλη επικοιναιολόγο ο Καραμαλής Και αποτιμούσε γιατί χασαν τις εκλογές Και μετά από εκεί α, Θα γίνει ο κακός χαμός Θα γίνει της που έλεγε και το ηχητικό που έβαλε ο εξαιρετικός ο συχολήπτης κ. Καρποδίδης. Ε, ε, Έπωνα οικονομικά προβλήματα διαφαίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πρόσεξε τώρα να δει καλέ μου φίλε και αναγνώστε τι συμβαίνει. Έχουμε εμπιστευτεί ε, τα οικονομικά της πατρίδας ωραία στη Νέα Δημοκρατία η οποία η Νέα Δημοκρατία χρωστά παπούτσια. Και το Πασόκ όσοι έχουν κάλους στα πόδια, οπότε μιλάμε για τον κακό χαμό. Ο οροσκόπος της χρονιάς είναι πάνω σε άξονες όπως αυτός του Άρη Πλούτων, αλλά και του Άρη Βουλκάνος που δείχνει την κατάσταση ενός οργανωμένου σχεδίου το οποίο όμως δεν θέλω να ομολογήσω και δείχνει ότι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία όχι πίσω από το δρόμο γενικότερα θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα Όσον αφορά α, Το πως θα διοικηθεί Το κόμμα Κόμμα τέλος πάντων Και Πάρα πολλές φορές θα κρύβονται Και πράξεις βίας Δηλαδή α, Θα υπάρχει ένας έτσι Δεξιός ακτιβισμός που έχει μπει ο, ο Μάικς ο Βορύδης. Από την άλλη ο Κρόνος ο υποθετικός α, ακουμπά μεσοδιαστήματα όπως σελήνη Κρόνου, μεσουρανίματος χαντές, ήλιου χαντέ, που δείχνει ένα μοιραίο λάθος που είναι απόρρια διαδοχικών λαθών, υπόγειες ζημιές, αλλαγές που, αλλά και αλλαγές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παράταξης αλλά αυτά τα θέματα θα φέρουν προβλήματα στη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας ως συνόλου αλλά και προβλήματα με ψηφοφόρους ή στελέχη που ανήκουν στο θηλυκό φύλλο Οπότε για τη Νέα Δημοκρατία καλό θα είναι να είναι προετοιμασμένη εκεί πέρα κάτω στη συγκρού ότι ο καιρός με τι παχέ Αγιελάδε έχει τελειώσει. Όταν λες κάτω στη συγκρούπου, τι εννοεί. Κοιτάξτε να δει. Η τσιγκρού είναι διάσημο Ακόμα δρόμου, δεν ξέρεις. έχω καταλάβει γιατί όλα τα κόμματα παίρνουν κακόφημε περιοχέ. Ο ένα πάει κουμουνδούρου, οι άλλοι πάνε συγκρού. Αυξαρίσει η πιάτσα, είναι από εδώ, γύρω. Λοιπόν, οπότε. Πού να πάνε, ε, Θεωρώ. Οι πουτάνε μα συγκεκριμένα έτσι. σημεία πάνε, πάνε πλατεία συντάγματο. Ωραία. Τώρα αφού είπαμε για ΛΑΕ. Κάποιο ρωτάει για ΣΥΡΙΖΑ Παιδιά δεν έχουμε πει ΣΥΡΙΖΑ ακόμα ε, Δυστυχώς κόβεται λέει η φωνή δεν σας ακούμε Ο άλλος λέει Και στη Λεωφόρο τώρα πέγαινε. Ναι στη Λεωφόρο Θα πάει είναι... κάποιο κόμμα θα πάει και προσέχεια Όχι όχι είναι το άλλο κατάστημα Για να μην πει το διαφορετικό Είναι το χρηματιστήριο Στην αρχή ναι. Στο τελείωμα είναι το ψυχιατρείο Εναι, οπότε ε, ε, ε, άμα α... βγαίνει από εκεί, φεύγει κατευθείαν. Δεν στο χρηματιστήριο, σου τα παίρνουνε, τρελαίνεσαι και συνεχίζει. Κατάλαβε. Οπότε δεν χάνεσαι, είναι, Λε, η Μαρίνα λέει, και Λε... είναι και δεξιά. Η Λε, Μαρίνα δε λέει: Λεωφόρο Καβάλα πλέον. Καβάλα είναι γιατί σε πάνε καβάλα. Ναι, έχουνε πλέον... μάθει και κάποιοι λογοπαίγνια. Ναι, ναι, με την καλύτερη έννοια ναι, ναι, δηλαδή. Είσαι θεά. Ωραίο ο Καρποδίνη, λέω, Γιάννη. Πλάκα, πλάκα, Καρποδίνη, έχει φτιάξει μεγάλο φαν κλαμπ εδώ. Κοίτα, εγώ το έχω 30 χρόνια, τώρα, το αποκτήσεις. <laughs> ε, η Χρυσα <laughs> λέει, ξαναεπαναλαμβάνω, εντοπίστηκε μόλις τώρα το μαύρο κουτί του έρμπα. Επιβεβαιώθηκε από τα Ισραηλινά ΜΜΕ. Κατερρύφθη από αντιεροπορικό σύστημα τη Ισλαμικής οργάνωση Ανσάρ Αλμικντά, παρακλάδι του Ισή. Εντάξει, οκ. Okay. Θα έχει γέλιο η για σιγα Ωραία. Η Πέννη λέει πότε προβλέπει τη διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, η διάλυση ήδη είναι σε κατάσταση αποσύνθεση. Ωραία. Η διάλυση Έ, έχει επέλθει. Έχει επέλθει. Τα αποτελέσματα α, περιμένω. Από τη στιγμή που βάζει α, ο Άδωνη α, για... Α, για. Γιατί ο Άδωνη. Πουσ... Α, συγγνώμη, α, ρε, να μότω... Ξέχασα να... <laughs> να φέρω το ηχητικό. Γιατί έχω ετοιμάσει ένα ηχητικό που είναι ο Άδωνη και λέει Νεοδημοκράτε. Λοιπόν, Αφού σου... το φτιάξω τώρα, θες για, για, για, Λοιπόν, το λέω τώρα ασφίλε πρώτη φορά. Εγώ τον αγαπάω για την εμφυλισμό Να το κοιτάξε αυτό Όχι κάτσε κάτσε περίμενε Αφαιρούμε πρόσκληση περίμενε Δύο λεπτά για μια διευθύνση έτσι για να πάρεις μια ανάσα από αυτά που θέλω τώρα Αφαιρούμε την πολιτική του τοποθέτηση και διαδικασία Είναι καταπληκτικό άτομο για παρέα και τα λοιπά Από εκεί και πέρα όμως η πολιτική του κατάσταση και πως το δουλεύει στο μυαλό του είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Θε να τον έχω ένα Σάββατο εδώ, τον Άδωνε, Στη, στην εκπομπή σου, ψινόμε. Τσινεσέ, Αλλά πρέπει να πάω να αγοράσω χωρητικότητα. Δε. θα πε το σύστημα, ε, έτσι είναι. Το καταλάβει, έτσι, έτσι. Λοιπόν. Και, και τον Άδωνε και τον ελευθέρω τον αργυρό που Αυτό το έχουμε είμαι. πει. Εγώ γιατί τα λέω αυτά, γιατί εγώ δεν είμαι σε κανένα κόμμα. Έτσι. Έχω φίλου, μπορώ και του βρίζω, του αγαπάω, με αγαπάνε μέχρι εκεί. Τελεία. Κοινωνικά μόνο Λοιπόν πάμε Η Μπέννη λέει κακές παρέες Είχες Καρμωδίνη Πρόσεξε τα <laughs> ε, είμαι στην παραλία χρόνια οπότε παρασύρω με την να λοιπόν, τώρα, Διαφορετικά ε... Τι έπαθες Λοιπόν πάμε λίγο που είχαμε μείνει τώρα Α Άμα πίνεις εσύ Εγώ θα σε συντονίζω ότι είμαι εγώ λοιπόν, αστρολόγα πάμε. Σε παρακαλώ εγώ σε βοηθάω να τα πέρα Ωραία πάμε τώρα σε ένα yeah. κόμμα το οποίο δεν έχει γέλ καθόλου εδώ πέρα Και εμείς το έχουμε Α... από την άξη, έτσι Είναι η Χρυσή Αυγή ας πούμε Λοιπόν <laughs> η, η Κέντε εδώ μου κάνει κάτι το χερό... Α είσαι αριστερό χερό, όχι δεξιο η φίλη δηλαδή, λέει δηλαδή. και η πολιτική του κατάσταση είναι που τον χαρακτηρίζει σαφώ. Εγώ έβγαλα αυτό το κομμάτι απόξω και μιλάω στο κοινωνικό φιλικό. Λοιπόν, δηλαδή, το πάμε, άλλο δεν το θίγω. Πάμε στη Χρυσή Αυγή τώρα. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο. Ε, α, ο Γιάννη λέει κάλτα κοπάνιση, εννοείται. Όχι μόνο αυτό λέω. Καθόλου. Θα βάλω και web TV να σε βλέπουν. <laughs> να, να μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή. Ο οροσκόπο είναι να πάμε στον άξονα Ερμία Απόλαινα αλλά και στον άξονα Αφροδίτη Άδμητο. Δείχνει ότι σιγά σιγά ε, θα αποκτήσει σεβασμό από το κοινό αλλά και θα αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερο γέλ ε, στην αιωλέα. Λοιπόν, το, μέσο, το, μέσο. το μεσουράνημα που έχει να κάνει με τις δράσεις δείχνει ότι αποκτά πάλι την προτιμήση του κοινού δείχνει όμως ότι θα υπάρχει Διοικητική ανεπάρκεια και γκρίνια Νομίζω κάποιοι θα <laughs> Κάποιοι θα Θεωρήσουν ότι Ο Μιχαλολιάκος Λειτουργεί λίγο σαν βαρίδι. Αυτό λέω Θέλω να το Α, Προσέξουμε Από την άλλη δείχνει ότι Θα υπάρξει Έντονος διαπληκτισμός Αλλά και Uh, αντιπαράθεση λεκτική Πολύ φοβάμαι yeah, Ότι yeah. Πολύ φοβάμαι ότι Με τις όψεις οποίες υπάρχουν Θα έχουμε Πρόβλημα Μην τυχόν έχουμε πάλι κανένα περιστατικό Τύπου κανέλη Ίσως και πιο έτσι Αν και τώρα πλέον Κανένας εκπρόσωπος του έτσι, συνταγματικού τόξου δεν πηγαίνει σε εκπομπή μαζί τους. Και πάμε τώρα στο κρόνο υποθετικό. Ε, καταρχήν δείχνει ότι όσον αφορά για το κοινό, ε, όσον αφορά για το κοινό ε, οι πολιτικοί και οι δικαστές απογοητεύουν το κοινό με τις αποφάσεις τους. Θα πρέπει να προσέχουν λίγο ζητήματα δολιά ε, και έχω δύο άσους εδώ να πετάξω ο ένας είναι κερδίζοντας μέρος από τους συνδικαλιστές αυτό θέλω λίγο να το προσέξετε και το τελευταίο ότι το κόμμα αυτό μπαίνει σε μια κατάσταση προστασίας από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό αυτό κρατήστε το λίγο κι αφού είπαμε τη χρυσή Αυγή να πάμε σε ένα διάλειμμα να ανανεωθούμε λιγάκι να τα πούμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε ακόμα στο 14.00 και κάθε Σαββάτο πλέον από το επόμενο θα βγαίνει ο κύριο Καρλ Χάιτζόντιγκερ ή στα 18.00. Για πάμε. Τι είμαι, Πε μου, Είμαι ο Βορρήνη σου. Ε, Πε μου. Με λυμπίδεσαι, Με λιγουρεύεσαι, Με ζαχαρόλυφ. Όχι, Πε μου, Λαμπέρ. Αυτό που είπε, Σαφέσαι είπε. Πιερότα με τιμότητα τον εαυτό σου, ιδιώσες, να μη σε κουλιάρρος, για να μην σε δεις. Και πιερότα τον εαυτό σου με δεν μήπως είναι μαλάκες. Off the record, οι αντίπαλοι θα τον πιούν, ναι. Έπλυσε ο πίου, ο πίου έπλυσε, ήρθε ο πίου. Κόντίνο. Ορίστε κύριε. Φέρε με ένα ουίσκι. <laughs> Μάλιστα, κύριε, είδες δεσφυνείς και εγώ ένα ουίσκι, με νερό ή με σόδα. Ε, λίγο πάβο. Μάλιστα. Κότινο! Ορίστε, κύριε. Ιώ, δες το ψυγείο, παιδάκι, μη έχει πρεσθέψει καθόλου ε. Και γρήγορα, γιατί βιάζω. Ε, ε, όχι, κύριε, το φάγατε χθες όλο. Εγώ δεν ήμουν πέρα χθες. Τότε είστε χρειαστεί να πετά να πάρει λίγο έτσι για τη λιγούρα. Θέλετε να σπινείς σαλαμάκι. Όχι, εγώ εγώ ευχαριστώ, τίποτα δεν θέλε. Μάλιστα. Τώρα που να ξέρει κανείς, θα φέρει, δεν θα φέρει. Τι πράγμα? Ε, τίποτα, κάτι δικά μας λέω, εδώ, τη σπιτιού. Κάτσε σας. Έλα, μορικά, Μπράβο, σε ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Μπράβο, κατ' άξιο κορίτσι. Ευχαριστώ, Λέμε και τι θέλουμε έτσι πριν λέγαμε άλλα τώρα εντάξει εντάξει. Ε, ξέρετε, το σαλάμι τα πειράζετε κύριο. Ναι, με τα αυτιά. Τι λες Μαρσί. Και ο ίσκι σας είπε να μην πολύ. Ένα δαχτυλάκι σας Τι κάνεις εκπέτρο. Σας έβαλε ένα δαχτυλάκι, ορίστε. Ναι, να το έβαλες στο έτσι ενώ ο γιατρός είπες το έτσι. μετά από αυτά τα μαζεμένα ηχητικά που έβαλε και το Γεωργίου που τα σπάει, έβαλε και άδεν, έβαλε και λοιπούς, βουτσά αγαπημένο. Συνεχίζουμε να πετάξω λίγο το Λισάριο που θέλει ο κόσμος. Ε, όταν είπα ότι θα έχει προστασία κρατική, ε, αναλογιστείτε ότι εντάξει, Χρυσία Αυγή, καλός Υχάκος, βγάζει κάτι ποσοστά της στα Uh, κέντρα που ψηφίζουν οι άνθρωποι των σώματων ασφαλεία. Οπότε δεν χρειάζεται να είσαι και τρίτος ξάδελφο τον Οστράδα μου για να το καταλάβει. Ε, Γιάννη είναι και οι δύο τοξότες Ναι, οκ. Okay. Α, α, ο Γιάννη λέει Καρ Καρποδίνης <κυκυκλή> Καρ Παύλα Καρποθίνη, μη μπερδεύσω μεγάλα. Λοιπόν. Το πιο φοβερό δίδυμο του ραδιοφώνου, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ε, ναι, τώρα μην το σύζητας ε, ε, Η είμαστε, Μαρίνα είμαστε, Κάπα είμαστε λέει: Κάρτι πίνει γκαζόζα. Κοίτα, βασικά, εγώ ξεκίνησα να πιω τσίπουρο. Αλλά εδώ μια φίλη μου μου λέει: Βάλε με πορτοκαλάδα και μου θύμισε τα χρόνια που περαιτούσα τη στατιωτική μου θητεία στην Κύπρο. Ελά, όπου... τώρα άρχισε. Σταμάτα. Όπου πίναμε για το κυπριακό το ούζο δεν πίνεται Παιδιά είναι για την τριβή Ότι μας φέρνανε ε, ε, ούζο από την Ελλάδα ε, Και το πίναμε με πορτοκαλάδα Βέβαια μια μέρα το είχα πει Με χρεναδίνη που είχε ένα βλάχος μια ιδέα Και κουττούφλακα από φανάρι σε φανάρι αλλά Δεν είναι τα λέμε και αυτά Λοιπόν συνεχίζουμε ε, Οπότε είδαμε για τη χρησία Αύγη τι παίζει ε, Θα σα την ξανασπάσω λοιπόν τώρα και θα πω για ανεξάρτητου Έλληνε. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πω ακόμα. Ρε, μην τον προκαλείτε. Ρε. Έχει πιει. Εμεί δεν θα ακούτε αστρολογία. Η Έλενα... Παραλογία θα ακούτε. Η Έλενα λέει το αναφέρουν όλα τα σέρια για τα ρώσικο αεροσκάφο. Καταρρύφθηκε, άνοιξαν οι ασκοίτε όλου. Έλενα μου, αν με πρόσεξε λίγο στην αρχή. Γιατί είμαι και ένα άνθρωπο που δεν μου αρέσει να προκαλώ και είμαι και με τριόφρονο. Είπα ότι άνοιξαν οι πύλε τη Τώρα ποιο και πιο όλου και ερμού και φυσιά. Δεν μιλάμε θα γίνει χαμό. Πάμε λίγο σε ανεξάρτητους Έλληνες Λοιπόν, όπως είχαμε πει Το κόμμα του πάνω Καμένου ε, Έχει μπει σε μια κατάσταση Η οποία, σαν ψαράκι που είναι Ή θα αλλάξει Ή θα το κάνει σούσι Και αυτό γιατί Ο χάρτης που έχει καταστρωθεί Ευελπιστώ ότι δεν τον, έχει στρώσει, α, αστρολόγο, δεν τον έχει καταστρώσει αστρολόγος Διότι αν τον έχει καταστρώσει δεν πρέπει να τον έχει πληρώσει ο Καμένος Και του το, το είχε κρατήσει μανιάτικο α, Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Λοιπόν κορυφαίο δεν υπάρχει θεϊκό η Μαρίδα Κάμπα λέει Ανέλ θα σε μάθω εγώ πώ να την παίζεις και με το δεξί Θέλει να πει εδώ την κομματική της ταυτότητα ότι είναι αριστερή Ωραία. Αυτό θέλει να πει Λοιπόν α, θέλω να πω λοιπόν ότι α, ο φίλος μας ο Πάνος ο Καμένος έχει κάνει ένα κόμμα με ακατάλληλο χάρτη ε, στο ξεκίνημα μου μάζεψε Συγγνώμη που θα το πω Ό,τι σκαταδούρα υπήρχε ε, Και αυτό το βρίσκει μπροστά του ε, Τον έκαψε το θέμα Με τον Παύλο τον Χαϊκάλη Τον έκαψε ε, Γιατί εννοείται ότι Ο Παύλος ο Χαϊκάλης είναι και Σκορπιός το ποτοξώτη όταν πιστεύει σε μία ιδέα, πιστεύει δυστυχώ. Τώρα από εκεί και πέρα, α, έχω την αίσθηση ότι θα προβούν σε κάποια διορθωτική κίνηση. Και επειδή γνωρίζω ότι αυτή την εκπομπή, καλό ή κακό, έχουμε. Είτε λόγω της εγκυρότητας των προβλέψεων, είτε λόγω της ε, ε, τραχύτητας και της ε, απολυτότητα που βγάζουμε όσον αφορά στις θέσει μας ε, ε, Το ακούν από πολλές μεριές το, το ραδιοστάθμο αυτόν τον Αλμπέντο και συγκεκριμένα αυτή την εκπομπή Οπότε άλλες μεριές τι εννοείς? Ε, από Κουμουνδούρου, από Σιγκρού. Αγιοσώστη, Σιγκρού πιο κάτω. Καβάλα, βεβαίω ψυχιατρία και άλλα. Όλα τα βάλω... ιδρύματα μα ακούνε. Ψυχιατρία, δρομοκαίτιο, αρετέιο, οι πάντε. Οπότε μπαίνουμε σε μία περίοδο. η οποία το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων ή θα πρέπει να κάνει διαρθωτικέ αλλαγές ή την επόμενη βουλή, θα έχει, στην επόμενη βουλή θα έχει πρόβλημα. Και ξέρετε ότι ιδιαίτερα με το κόμμα του Πάνου Καμένου και ιδιαίτερα και με το χάρτη του, του Προέδρου του ε, έχουμε τρεις στις 3 προβλέψεις ε, πέσει μέσα όταν οι άλλοι τον δείχνανε όχι εκτός ε, να απέχει από τη Βουλή να μην περνάει ούτε έξω από τα λιλουδάδικα. Λοιπόν. Οπότε έχουμε μια βαρύτητα. Έχει μια βαρύτητα ο μας Θεωρώ ότι η χρονιά αυτή είναι μια χρονιά διαρθωτικών αλλαγών. Πρέπει ο πάνω ο Καμένος να διώξει τα βαρύδια, όποια και αν είναι αυτά. Να διώξει του αυτού που είναι και μπαίνω και βγαίνω και αυτό και θα μείνω στην παράταξη, αλλά θα φύγω από την παράταξη. Δεν του κάνουν αυτοί Και να προχωρήσεις Ένα συνέδριο Να αλλάξει λίγο το καταστατικό χάρτη Το ιδεολογικό πλαίσιο Να κάνει κάτι διαφορετικό Δεν θα υποδείξω εγώ το Νομίζω οι δήμονες εκεί το γνωρίζουν καλύτερα Ούτως ώστε Να βγει ένας καινούριος χάρτης πιο λειτουργικός Δεν πά να φτιάξεις χάρτη Με ποσηδόνα στον οροσκόπο Είναι έγκλημα Μην τα λέμε δέκα φορές αυτά η Μαρίνα Κάπα λέει ε, ο ίδιο είναι βαρύδι 120 κιλά. Ε, λοιπόν, συζητάμε. Λες να φύγει από την κυβέρνηση η Banker Pumps. Ο Αλέξανδρος λέει στα ταράκι. Κοίταξε να δει. Εάν φύγει από την κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ βαρύ και σοβαρό. Και νομίζω ότι ο Καμένος α, α, έχει δείξει ότι ταιριάζουν λίγο τα χνότα του με τον Τσίπρα Απλά σας καλώ λίγο να σκεφτείτε ότι εάν δεν υπήρχε κάποιο plan B, Όπως η κάζο, ή βλέπω ή δεν ξέρω εγώ ότι εγώ εδώ και τόσο καιρό ο Καμένος δεν είχε λόγο να μπει και να υπογράψει μνημόνιο όταν έχει καταγγείλει τα δύο μνημόνια τα οποία έχουν προερθεί γιατί καλός ή κάκος ο Καμένος αν δεν είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς θα ήταν και αδιαφιλονίκητο φαβορή για πρόεδρος Εν πάση περίπτωση Ε, η Αθηνά λέει: Ο Λαντ ζήτησε από τον Τζίπρα να φύγει ο καμένο και να μπει στη θέση του το Πασόκνε. Ναι, Οκ, okay, εντάξει. Το Πασόκ με ποια στελέχη να μπει, με τον. Ε, Πώ το λένε, έναν γραφικό που έχει, τον χειμώνα, χειμώνα καλοκαίρι και χειμώνα, περιμένω να φανείς που λέει και ο Μητροπάντο. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά, παιδιά, παιδιά. Ναι, το Πασόκλε δεν δέχτηκε, λέει η Αθηνά. Παιδιά, αυτό είναι το πιο ωραίο πολιτικό αστείο που έχω ακούσει. Το Πασόκ και ο Αντίχριστος να ζητήσει η κυβέρνηση να κάνει θα πέσουν στα τέσσερα αυτοί Είναι εξουσιωμανείς αυτοί Δεν δέχτηκε το Πασόκ ε Ναι έτσι λέει Πω πω τι δήλωση είναι αυτή ρε κουστή λοιπόν. Παρουφημέριδα αύριο Κουρασκές Όχι Να βάλω μουσική Βάλε μουσικούλα κανονικά Σας είπα εγώ τώρα το προκαλείται. Έχει δώσει εδώ και τα θέματά του Λοιπόν, για πάμε. Μηχανάκια εγώ, κάποιο έρχεται. Στα ελπαιτε ακόμα ακούμε και σας πω, είναι <σύντρα> πάρα πολύ μέσα. Τσιμέντα, πατώματα, φάγαν, φάγαν, φάγαν... <σύντρα> <σύντρα> <σύντρα> Η μεγάλη δημοκρατική με από τι τάχτε <σύντρα> <σύντρα> <σύντρα> από τι τάχτε με τη φόθη, αυτό δεν είναι Αναγέννηση. Αυτό είναι το σπίτι τη Μπάρμπη. Ούτε το δελφινάριο τέτοια έμπνευση. Είναι νέα μα ηγέτη θα αναστρέψει το κλίμα. Αδετίν, εν εν ενέτοιμη να κυβερνήσει, Δεν το συζητώ. Τέτοιοι ηγέτε βγαίνουν μια φορά στα 100 χρόνια. Η προηγούμενη που θυμάμαι ήταν η Πουπουλίνα. Τώρα μου το λέτε σαν να φέρνει λίγο τη Πουπουλίνα. Στη μόνη Πουπουλίνα που μοιάζει η μωρή, είναι στην οδός. Το έχετε χάσει τελείω εκεί μέσα. Η νέα μας πρόεδρος θα πιάσει το τιμόνι του κόμματος με τα στιβαρά της χέρια και θα μας οδηγήσει στην νίκη του σοσιαλισμού. Μωρή, τι δε ναρκωτικά παίρνεις. Τα σε συλλάβω. Είναι ναρκωτικά, ρε μου. εντό γλυκό γλυκόν τη της νίκης. Επανηγυρίζαμε μέχρι το πρωί και την νέα μας πρόεδρο. Χριστένα, τι άλλο θα ακούσουμε. Η φόφη πρόεδρος κόμματος. Σπαράζω μέσα μου. Για το απόλυτο τίποτα. Είναι άνθρωπο που σε προβλήματα στη χώρα. Είναι άνθρωπο που υπερχρέωσε τη χώρα. Είναι τα ελλείμματα με την υπογραφή τη. Είναι ίον ίον ίον η ορμιακή των 20 δισεκατομμυρίων. Είναι πρόβλημα. τα μα. Είναι ο Τσαλάν. Yeah. Είναι Αμήν. η Μαδρίτη. Κύριε είναι όλε οι χαμένε ευκαιρίε που έχουν βγει. Είναι 120 αναγνωρίτε των Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να σα λέω και οι Είπες. Τι πήπε δεν τρέπετε λίγο. θέα Ο Δήμαρχο να του ο, ο Δήμαρχο. Ναι, πήρε ο Δήμαρχο, ναι. Ε, τι να δει λέω. Θα σου βάλει τώρα, κατάσταση. Είναι κατάσταση. Ε, Αυτό τώρα θα γίνει τώρα που έχει και όλη την περιοχή. Mm. Θα κάνει αναδιάταξη των πραγμάτων και στην παραλία και θα κάνει και αυτό τη, τη... τη μάχη του, η μαραθόνος, Θα κάνει το δόρι Με τι, με τζατσκή. Όχι ρε, θα κάνει το δόρι αυτό. Ά, α, α, α, Το κοντάρι δηλαδή, Ά, για όσους δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Α, α. Άμα δει κοντάρι, νομίζει ότι είναι σημαία και πάει και κάνει το πανί, ξέρεις. Έτσι. Κατά πάνω. Για πλαιστηριάσμους δεν λέει, λέει δε α, πέρα... α, Α, ah, η BAKER Pumps λέει για δεν λες τίποτα περίεργο λες, να είναι η ανάφλεξη και αντί να ενεργοποιήσουμε το στρατό για την Τουρκία να το ενεργοποιήσουν για τους 300 και να δούμε αγρότητα στη διοικτή να ακινήτων ένεργου να πολυεργούν τη Βουλή Κοιτάξτε να δει νομίζω το θέμα α, με, τη, με τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα λήξει δεν είναι τόσο αφελής για να μην το πω διαφορετικά Γιατί ξέρουν ότι θα έχουμε Δεκεμβριανά μετά Θα έχουμε θέματα Δεν είναι τόσο ανοητή Λοιπόν, εδώ πέρα έχω πρόταση για Θεσσαλονίκη Για Τσίπουρα και τέτοια Κοίτα, είναι μέσα στα άμεσα σχέδια Γιατί θέλω να ανεβάσω το Μπιτσιρικά που είναι να δούμε τον πάοκ Οπότε μόλι θα έχουμε κανένα τερμπή Θα το τσακώσω και θα ανεβούμε Οπότε θα είμαστε σε μπαφή Ένα αυτό Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω Είναι ότι μπαίνουμε τώρα Να κάνω λίγο την έκπληξη Τώρα θα πούμε όχι για το ΣΥΡΙΖΑ Αλλά θα πούμε για το Τζίπρα και θέλω λίγο να ανοίξετε τα ραδιοφωνάκια Που λέει και ο Τράγκας Έτσι μείνετε λίγο συντονισμένοι Πάμε να δούμε Τον κρόνο υποθετικό που δείχνει Πως θα εξουσιάσει, πως θα διοικήσει Ακόμα και στο κόμμα του και ούτω Αυτό που με Ψιλοτρομάζει να σου πω την αλήθεια καλή μου Ακροατή, καλή μου Ακροατές, Είναι ότι ο Κρόνος συναντάει το χαντές Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και οι φίλοι εντός ή εκτός εισαγωγικών Ευρωπαίοι Θα τον θεωρήσουν α... μετά τις 22 δεκάτου οπωσδήποτε το πως κάτι ετοιμάζει ε, επίσης λόγω του ότι πέφτει και ένας Ζεύς Άδμητος και ένας Άρης Απόλλων θα έχουμε αλλαγή κάποιων όρων ή κάποιων συμφωνιών ε, και θα έχουμε επίσης μια έκθεση ή μια αναφορά σε θέματα της Ελλάδας αλλά και σε θέματα με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που προφανώς θα δημιουργήσουν ένα μπάταγο Βέβαια αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ετοιμάζει, Ετοιμάζονται μάλλον πάρα πολλά προβλήματα με ανώτερους υπαλλήλους Αυτό λίγο να το προσέξετε γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο που Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι Εκτός από τους μη προνομιούχους, από τους προνομιούχους συγγνώμη, οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν τα 2 και 3 και 4.000 ευρώ που παίρνουν. Α δούμε λίγο τον οροσκόπο. Ο οροσκόπο της χρονιάς δείχνει ότι ο Τσίπρας θα προσπαθήσει να βγάλει ένα πιο ανθρώπινο προφίλ. Δεν είμαι βέβαια και τόσο πολύ σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Ξέρει να γυρίζει τα παιχνίδια και το απέδειξε ούτως ή με την όταν έγιναν τα γενέθλια του στο astrology.gr είχαμε σηκώσει επιγραμματικά πάντα γιατί δεν μπορείς να, να γράψεις μια ανάλυση της ελιακής επιστροφής σε ένα συγκεκριμένο χώρο ε, μιλάμε για λέξεις Έπρεπε να, να γράψω 10 σελίδες για να κάνω Ανάλυση στην Ηλιάκη και επιστροφή Αλλά το ρεζουμέα αυτό που έγραψα Είναι ότι θα γίνουν εκλογές Όπως και έγιναν Θα τις κερδίσει ανακτώντας Το χαμένο του Τα χαμένα του ποσοστά Όπως και έγινε ε, Τα πράγματα στην πορεία Δεν είναι πάρα πολύ καλά Και δείχνει ότι Ο ο Τσίπρας θα καταφέρει κάποιους όχι ολούς και όχι αυτούς που θα έπρεπε να καταφέρει να αλλάξουν γνώμη. αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το μεσουράνημα το μεσουράνημα μιλάει που έχει να κάνει με τις δράσεις έχει να κάνει με ένα ψυχολογικό σοκ μια κίνηση η οποία θα είναι ξαφνική και θα α, δημιουργήσει έντονη συγκίνηση. Κάποιοι θα τον θεωρήσουν αναξιόπιστο, και αυτή προφανώς ίσω είναι και από το εξωτερικό. Έρχεται μια πτώση του Τσίπρα, αλλά έρχεται και κάτι άλλο το οποίο είναι Κάτι σαν ε, να είναι συμμέτοχος σε μία κυβέρνηση πιο πλουραλιστικού σχήματος χωρίς όμως να είναι απαραίτητα αυτός το πρώτο βιολί. Ε, αυτό κρατήστε το λιγάκι γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα μπαίνουμε σε μία περίοδο η οποία ε, ο οροσκόπος της χρονιάς όσον αφορά το χάρτη του Αλέξη Τσίμπρα δείχνει η μία έκπληξη να αυτή η δεύτερη έκπληξη είναι λόγω του ότι ο οροσκόπος χρονιάς πέφτει απάνω στον άξονα ερμή πλουτονα βόρειου δεσμού δία και ήλιου θα βγάλει αυτό κρατήστε το και θα πάμε σε τραγούδι μετά γιατί θέλω να μαζέψω και τα ερωτήματά σας ότι αυτός ο συνδυασμός της, ε, του οροσκόπου της χρονιάς θα δημιουργήσει επάφη με παλιούς συντρόφους. Κρατήστε το αυτό και επανερχόμαστε. Φλάμε για το Αφιερωμένο στου φίλου που μου ζήτησαν να βάλω για λίγο συνάτρα.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 Θα να φανταστούμε. Πάμφτωχοι, ξεφτυλισμένοι, κλωσά. Πώ να του πούμε. Χόμλε. Παρακαλώ. Πάρα πολύ Ό,τι να κάνουμε τώρα. 14. Έχω αλλάξει ρότα για προχώρα. Λοιπόν, επέστρεψα να απαντήσω λίγο σε μερικέ ερωτήσει. Παιδιά. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, σε καμία περίπτωση, ωραία, δεν αναλύουμε τα δεδομένα. Και να σου εξηγήσω το γιατί. Από την αρχή που βγήκε ο Τσίπρας είχαμε πει για δύο χρόνια. Η ανάπτυξη της Ελλάδας με την πολιτική επιβίωση του Τσίπρα είναι δύο διαφορετικά θέματα. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει με πρωθυπουργό εμένα, λέμε τώρα, ωραία. Λοιπόν πάντως καρ, αν κάνεις μια σούμα και το δούμε το έργο συνολικά μπορεί και όλα αυτά που έχουν γίνει να φαίνονται λίγο προσχεδιασμένα φεύγει ο Ελαφαζάνης για να περάσει τα μέτρα χωρίς να έχει λερωθεί ένα κομμάτι της αριστεράς Το πιο ήταν το οποίο όταν το χρειαστεί μετά στα... Σωστό Σωστόσο παίχτης, Σουστος, φύγανε αυτοί να είναι ψηλοαμόλυντοι για να έρθουν μετά να μολυνθούν... Ε, να μας σώσουν μετά ρε, Η με... Άσπα λέει Κάρλ mm. είπε ο Καμένος δεν mm. είναι ανόητος να βάλει το κεφάλι του Σε, και σε κυβέρνηση που δεν έχει κρυφό πλαν B Πολύ ωραία αυτό είπα Ο Τσίπρα παίζει τα βρώμικα χαρτά Με έξινο τρόπο Και το ότι θα θεωρηθεί αναξιόπιθος από έξω Αυτά μάλλον θεωρητικά είναι για το μέλλον της Ελλάδας Πάρα πολύ ωραία ε, Χαίρομαι που α... Το αντιλήφθηκες ε, ε, Δρομαίας Ισχύει η πρόβλεψη κάποιων Μεταξύ των κάποιων είμαι εγώ Για κίνδυνο της ζωής του Τσίπρα βεβαίω ισχύει Βεβαίως ισχύει Ο Τσίπρας μπαίνει, έχει μπει σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά Η οποία Εγώ για να πω την αλήθεια Εάν ήμουν ατσίπρας θα έκανα τις εκλογές Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου Εάν πάει τις εκλογές πλησίον των γενεθλίων του Δεν θα είναι πάρα πολύ εμπνευσμένη κίνηση Η ΔΕΜΗ θα έπρεπε να την πάει Σεπτέμβριο Έτσι για να λέμε τα πράγματα Με το όνομά τους Από την άλλη Ο Τσίπρας Uh, δεν είναι κάποιος Αννοητός Δεν είναι κάποιος τυχαίο. Uh, έχει κάνει τεράστια λάθη Μπορεί κανείς να το ομολογήσει Τεράστια λάθη όσον αφορά το ότι έχει Υποσκευθεί πράγματα Τα οποία δεν τα εφήρμασε Από την άλλη όμως Σκεφτείτε λιγάκι Και εμείς σαν λαός Τι έχουμε κάνει δηλαδή, Όταν πας ε... και έχει έναν προθυπουργό που πάει να δώσει τον αγώνα ανεξάρτητα παιδιά με την πολιτική του ταυτότητα είτε είναι δεξιός, είτε αριστερός είτε κεντρός, είτε ακροαριστερός είτε ακροδεξιός, δεν μας ενδιαφέρει όταν έχεις προθυπουργό, αυτός μιλάει εξ ονόματος όλης της χώρας ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης και έχεις τον άλλον που έχει ας πούμε μέσα 1,5 ευρώ στο λογαριασμό και φωνάζει για το capital control Ε δεν είναι παράλογο Όλοι αυτοί Οι πόσου λένε Οι αγανακτισμένοι Αγανακτισμένοι πού είναι αυτοί τώρα ναι. Όλοι αυτοί αγανακτισμένοι Που βγαίνανε με τα κατσαρόλια Και χτυπάγανε πού είναι τώρα ρε, Ε αγανακτίσανε ρε ξανά θα αγανακτίσουνε Τι είναι Σωστό είναι αυτό το λόγο να σκεφτεί δεν, δεν καταλαβαίνω εσύ άμα είσαι τώρα τσατσμένος θα είσαι και αύριο Ήτανε τότε τώρα έχουν ηρεμήσει τώρα. Πήγαν καλύτερα τα πράγματα για αυτό. Εγώ προ... που ήρθα στο στούντιο, πριν, γιατί έλεγε στην αρχή: Εγώ δεν τα ξεχνάω, ότι λε, θα σε εκθέσω. Βέβαια Πήρα ταξί και λέω να μπω γιατί είχε κι άλλου. Και μπήκα να με φέρει στο γραφείο και ήταν δίπλα μου καθόταν η ανάπτυξη. Λέω: Πού πάτε, λέει Μολτίτσα. Έτσι. Αλλά δε σκαϊμίτι, κατάλε. Είναι εδώ γύρω, γυρίζει η ανάπτυξη μωρέ Τώρα όπου να είναι έρθει, περιμένουμε. Ε, Μια πενταετία ακόμα. Όχι, Πενταετία δεν είναι και τώρα. Είναι πενταετία. Το λέω με τα λόγο γνώση θα δει ότι η Ελλάδα, ναι. κάτω από πολύ περίεργα γεγονότα, αστρολογικά μιλάμε πάντα. Ε, τώρα εγώ ε, ε, δεν είναι ε, ε, ε, ούτε. Μα με το ε, humor λέμε ωραία έξι, πράγματα, οπότε λοιπόν, συνέξει. Η Ελλάδα, επειδή θα έχει δύο πλανήτε τη ουράμινων πολύ κοντά στον ίδιο τη, θα. Αναπτυχθεί Θα πάρει την Πανοβολτά Βέβαια μην περιμένετε ότι θα γυρίσουμε Σε επίπεδο 2004-2005 Αυτά ήταν επίγραφη Ευμάρια Αλλά Από σε κάνα... κάτω είχε ένα δάχτυλο Με 13% τώρα βάλαν και ένα πλαστικό Που βάζουν οι χειρούροι είναι 23% Ωραία. Το είχαν δει. Ωραία Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει τα πράγματα Θα επανέλθουμε σιγά σιγά Σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση Εγώ έμαθα ότι μετακομίζεις και θα πα, έτσι άκουσα εγώ, κάτι γουτσοπολιά, πα στη πλατεία Εξαρχείου, είναι η πιο ήσυχη πλατεία της Ελλάδος Εγώ και τα Εξάρχια δεν γίνεται. Αφού είναι μια ωραία πλατεία. Έχει παγκάκια, έχει πράσινο, δεν έχει φασαρία. Δεν καίγονται κάδοι τώρα, δεν υπάρχει αναρχία. Είναι μια κατάσταση Α, έχω ειρηνική. Πολύ ωραία ερώτηση. Έχω δύο μάλλον πολύ ωραίε ερωτήσει. Τελικά θα πάρουμε την πρώτη δόση Από την Ευρώπη Ποια δόση? Το βλέπω πολύ δύσκολο Σνεφάρουν αυτοί που τα γράφουν αυτά ε, ε, ε, Είναι σίγουρο Οι μπάγκερ παρμς λέει μέχρι το 2020 Προφανώς μιλάει η φίλη μας ε, ε, Θα ε, φύγουν ε, οι λαθρομετανάστες Αύριο ε, το πρωί Ήρθανε τώρα για να κάνουν ένα τσιγάρο Για να φύγουν αύριο Πάρει το πλοίο του πάει πίσω ε, Απλά έχετε υπόψη σας ότι. Είναι κλειστά τα φαρμακεία και δεν ξέρω τι χάπια παίρνουν αέρα. Η... η χρονιά που θα μας ξημερώσει και θα κάνουμε και το αστρολογικό Champions League. Θα μαζέψουμε έτσι κόσμο περίεργο. Σου είπα το ξαναλέω χωρί χιούμορ τώρα. Να. Εάν θε να έχει κόσμο για τσεγουστάρουνε και θέλουν έτσι και την πλάκα και τα αστρολογικά, αν θα μαζέψει του αστρολόγου, υπάρχει θέατρο 500 θέσεων να μαζευτεί ο κόσμο εκεί. Να έρθουν 20 άτομα εδώ, 15 δεν λέει. Οπότε σκέψτε το, ορατά βρε ημερομηνία και ωρα. το κανονίζει. Ο Αλέξανδρος λέει χρυσέ εποχέ για όλου του Έλληνε. Άκουσα θα έχουμε το 20 ή λίγο νωρίτερα. Uh, λοιπόν συνεχίζω και λέω Ότι η χώρα Μπαίνει σε μια χρονιά Περίεργη Ο Τσίπρας μπαίνει σε μια χρονιά Το οποίο Το, uh, το οποίο Δεν αποκλείεται Αυτοί που φύγανε Να ξαναέχουν Αγκαλίες και φυλακιά Και εκεί θα έχουμε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Ε, επίσης σκεφτείτε το απίθανο σενάριο. Κάποια στιγμή να δείτε ε, ο βαρουφάκη το μηδικό του το μετερίζει, η ζωήτσα να είναι κάπου μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κάτι άλλο και να δεις όλοι αυτοί να ενωθούν, να φτιάξουν ένα κυβερνητικό συνάσπισμό το οποίο θα είναι ουσιαστικά μία από τα ίδια. Ε, η Αθηνά λέει να έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Καρλ. Παιδιά, μαζευτείτε. Γιατί είναι και λίγο η καιρή έτσι, περίεργη. Ε, και πολύ ευχαρίστω. Εγώ εδώ πέρα. το έχω πει και σε δικέ μου εκπομπέ. Γιατί θέλουν να ανέβουν μερικοί ερευνητέ να πάνε στην επαρχία από την προκειμένη Θεσσαλονίκη. Αν μαζευτεί μια παρέα και πληρώσει τα κόστη να ανέβει κάποιο στη Θεσσαλονίκη. Το πήγαινε έλα και ένα ξενοδοχείο το βράδυ και να το διαιρέσουν για τη παρέα η οποία θα έχει Έτσι, συμμαζε... μαζευτεί. Βεβαίω ανέβει ο ποιοδήποτε, δεν είναι και το πρόβλημα, αλλά πληρώσει άσχετα τσέπη του βενζίνε, διόδια, φαγητό. Έχει ρώτημα. Είναι να πάρω το κτέλ μέχρι να φτάσει στο Θεσσαλονίκη. Τρει τάσει που έχει τελείωσει <laughs> Τρει τάσει κάνει μόνο. Οχτώ <laughs> ώρε είσαι καλά. Έτσι. Λοιπόν παιδιά, γίνονται ό,τι γουστάρετε, εάν. Ε, τη παλάμη και βοήσωμεν που λένε. Λοιπόν, λοιπόν δηλαδή... έχω τη φίλη μου τη δώρα. Λέει δεν ολοκλήρωσε. Μισό λεπτό. Για τη λάτρο... Όχι ω αμοιβή. Μην παξιχθούμε γιατί όχι, υπάρχουν όχι. και άτομα που δεν ακούν καλά. Τα κόστη για να πάει ένα φίλο Παύλα, εσύ, εγώ, ο Α, ο Β που γουστάρουν εκτό Αθηνών. Να γίνει το ωραίο, το και γέλιο. Τα σάββαρο. Κυριακό, κατά Για να μην κρεμάσουμε και την εκπομπή. Αυτό είναι άλλο. Αλλά το θέμα είναι μην πούνε για αμοιβέ. Γιατί θα κόψω λαιμού. Καλησπέρα σα. Uh, αυτό που ήθελα να πω Είναι ότι με ρωτάει μια φίλη για το ΕΣΠΑ uh, Δεν το έχω δει το δω Στη Θεσσαλονίκη ξέρω Είναι ακριβά τα ξενοδοχεία Μήπως καλύτερα στην Περαία ρε, Και σε Sleepy Bank θα την πέσουμε μα. σας Λοιπόν mm. uh, no, face. Γιατί δεν μας δέντεξε ξέρετε Κάθερα τι θα γίνει με τους λανθρέους θα μείνουν ή κάποτε θα φύγουν Κοίταξε να δεις Ότι η ελληνική κοινότητα Και ο ελληνικός πληθυσμός Έχει υποστεί μια α, Σοβαρή έτσι Αλλοιωσή είναι γεγονός Όπως επίσης γεγονός Είναι ότι δεν θα πολυμείνουν όλοι Αυτοί εδώ γιατί ε, Για όλους έχει ο Θεός Μην τεταχωριέστε ο καιρό ο γα, ο, πώς το λέει και ο Λιακόπουλο, ο καιρό ο Γαρεγκή. Νούμερο 2. Ναι. Και η επιδότηση επίση. Οπότε. Λοιπόν, ε, όταν τα ε... παίρνουν από εσά, θα παίρνε και την επιδότηση και θα είναι εδώ. Τώρα, πού θα πάμε εμεί, είναι άλλο θέμα. Υπήρξε μια πρόταση προχτέ για μια κουβέντα, κάπου. Κάπως. Και Υπήρξε μια πρόταση καταπληκτική. Λέει, δηλώνουν όλοι οι Έλληνε ότι είναι πολιτικό άσυλο ζητάνε 9 εκατομμύρια άτομα σε διάφορα κράτη. Οπότε δεν πληρώνει κανείς τίποτα γιατί δεν είναι Έλληνες υπηκόοι Ούτε ένθια ούτε αυτό και μετά έρχονται μέσα ω λαθρομετανάστες Και έχουν σπιτάκι, τρία γεύματα την ημέρα, γουάι και επιδότηση ενικίου Αυτές είναι προτάσεις για ανάπτυξη Αυτές είναι Επέστανται εγώ ε... αν τα λέω τι είμαι εγώ ε, Δεν ήξερα εγώ ότι είσαι χωμένο μέσα στην ιστορία ε, ε... Ξέρω και εγώ κάτι δεν κάνω τα λε εσύ αυτό είναι μια πολύ ωραία πρόταση Και εγώ θα πάω να κάνω Στη Ρωσία πολιτικό άσυλο Θα πω διόκοσμα Για τις ιδέες μου και καλά ε, Βέβαια για να μη φανεί ότι είσαι ε... έχουμε. Υπάρχει επίσης ένα ερώτημα Μου ήρθε τώρα στο Μέσω του blog Που λέει τελικά ο φίλος Ο κύριος Νότης όχι λέει τελικά στο μέλλον θα υπάρχει κάποιο κόμμα που θα κυριάρχει. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι καλό θα είναι επειδή σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάντα τα πράγματα, τα κόμματα θα είναι περισσότερα από τους υποψηφίους και από τους ψηφοφόρους, είναι καλό δε. θα είναι να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θέλω να σας κάνω... Ε, ε, δεν θέλω να σας κάνω Ναι μην Προβλέψεις, περίεργες. Θέλω να είναι όσο το δυνατόν α, Πιο κοντά Στην πραγματικότητα α, Καρ μην αρνείστε Τους καρτάστιδες Θα σε πάω με Mercedes. Όλοι μαζί στο τους υπουράει κοντά λέξα Θα τα φτιάξουμε μες σε ένα Χλειδί. Για ποτάμι και λεβέντι δεν είπε, Λέει η φίλη μου η Κοίταξα, να δεις τώρα το ποτάμι ε, έστειλε ο σύντροφο Στοδωράκη. Όλοι οι συντρόφοι, κοιτάζετε, έστειλε ένα μήνυμα έτσι σε όσου αποχωρήσανε. Εσύ που έφυγε, σε χρειάζεται το κόμμα και τέτοια. Θέλουν να κάνουν ε, την αυτοκριτική τους Το οποίο το βρίσκω λογικό. Το θέμα είναι ότι επειδή η θέσεις του του ποταμιού είναι double face είναι από έξω Ελλάδα και από μέσα Σόιμπλε δυστυχώς αρχίζει και χάνει και δεν νομίζω η, η επόμενη βουλή να δούμε πότε θα είμαι ε, Πότε θα κηρυχτούν εκλογές Γιατί εάν οι εκλογές γίνουν α, νωρίτερα από τον Ιούνιο Ίσως να έχει σοβαρό πρόβλημα πολιτικής επιβίωσης ε, Μια άκυρη ερώτηση Τι θα γίνει με τα κανάλια Τα έχουμε πει Θα ιδρυθούν ιντερνετικά ε, Αλλάζει το πολιτικό Και το τηλεοπτικό τοπίο Έχουμε θα πούμε περισσότερα Σε κάποια επόμενη εκπομπή Η Αθηνά τελικά Καλ περάσανε τα μέτρα μια χαρά Μετά ξαναενώνονται και όλα καλά Και ωραία Πάει και το δημοψήφισμα, πάει και η διαμπραγμάτευση Σήκω σήκω κάτσε κάτσε μα έχουν Υπάρχει κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο κόσμος Εδώ και τώρα θα τα καταφέρει Θα σας απαντήσω Μετά το πολύ ωραίο τραγούδι που βάζει Ο I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, Waiting for the day When I take your hand and sing songs And maybe you would say Come lay with me and love me And I would surely stay But I feel I'm growing older. And the songs that I have sung echo in the distance like the sound. Από το hotel Californian, ακούμε αλμπεντοδεκατέσσερα.com Σάββατο βράδυ σήμερα και κάθε Σάββατο. Από το επόμενο Σάββατο όμω, ή 8 και όχι στι 9, καλά δεν λέω. Έτσι ακριβώ. Ωραία. Από το επόμενο Σάββατο λοιπόν, ο Καρ θα είναι κοντά μα 8 με 10. Ακούμε αλμπεντοδεκατέσσερα.com Και να πω εδώ στου πολυπληθεί φούλε που είναι μέσα σήμερα, πάρα πολύ και του ευχαριστούμε από όλο τον πλανήτη και ειδικά το νότιο ημισφαίριο που στέλνουμε την καλησπέρα μα. Ε, μη χαστεί αύριο του επισκέπτες Στις 8 Φύγαμε από το 9 και εμεί ήρθαμε Στις 8, μικρή ημέρα, Με δύο εξαίρετους Καλεσμένους και ένα θέμα Καταπληκτικό, δεν το ανακοινώνω Για λόγους εντυμότητος Επιστρέψαμε ε, Εμείς είχαμε μια τηλεφωνική έτσι, παράκληση Ναι παράκληση, κάποιος φίλο πήρε Ένας και φίλος εκπομπής πήρε τον λέει Γκανιάν Το πρόεδρο τη Νέας δημοκρατία Είναι δημοσιευμένο με τα στοιχεία που έχω πάντα Γιατί ξέρετε δεν έχουμε σε όλους α, ώρες γέννησης αλλά πολύ πριν ανακοινω... ανακοινωθεί και το όνομα του Μεϊμαράκη ε, από την πρώτη ε, από τότε που τελειώσαν οι εκλογές και πριν αρκετά είχα πει στο Astrology ότι η πρώτη ένδειξη που έχω πριν ανακοινωθεί κανένα όνομα είναι ότι δεν θα είναι από πολιτικό τζάκι. Ε, και το δεύτερο δηλαδή είχα αποκλείσει κάποιους από τους καραμαλίδες, ε, μιτσοτάκηδες και ούτω καθεξής ε, τώρα όσον αφορά για το ποιον θεωρώ πιθανότερο και επικρατέστερο για τον προεδρικό θόκο για τη Νέα Δημοκρατία ε, το έγραψα ξεκάθαρα ότι θεωρώ το Ευαγγέλιμο Ιμαρακή ε, νομίζω ότι θα έλεγες τον Άδωνι. Ε, που είναι και φίλο μου, γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν έχει καλός όπως Ο Άδωνη καταρχήν πάει με ποσιδώνα τετράγωνο με ερμή. Α, πες. Πράγμα που σημαίνει ότι ε, έχει υπερεκτιμήσει τη δημοτικότητα και τι δυνάμει του. είναι άλλο δημοτικότητα και άλλο αρχηγό. Έτσι. Έτσι συνεχίζουμε. Ε, Λεβέντης Ο Λεβέντη, καταρχήν, παιδιά, είναι ένα σκορπιό ο οποίο είναι. Η αριστερή πατερίτσα του συστήματος ήταν το ποτάμι, έφαγαν τα τακουνάκια κάτω, ξέφτυσε και τώρα το σύστημα χρησιμοποιεί τη δεξιά πατερίτσα που είναι ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκεί που ξαφνικά είχε βγει αντιμνημονιακός και έβριζε θάνατο <κυκυκυκ> και καρκίνο στα παιδιά του Μητσοτάκη, τα θυμάστε όλα αυτά. Ε, ναι, ξαφνικά Ζω. έγινε... έγινε... Θέλει να ρεφάρει το παιδί, είναι 30 χρόνια στην Απόξω Σου λέει κάτσε το ραντε Σωστό αυτό, πράγματα, Απλά α, Θεωρώ ότι Δεν α, Από το Μάρτιο είναι καλύτερα Τα πράγματα για το Λεβέντη Έχει ένα εξάμεινο Πιο καλό Σε σχέση με αυτή την περίπτωση Τώρα για να φίλο τον Αλέξανδρο που λέει για το Λάος ε, δεν το βλέπω παιδιά Το Λάος από τη στιγμή που του φύγε εκεί η Τριανδρία ε, Με ποιο θα βγει με τον Αϊβαλιώτη Είμαι με εμένα ε, Δεν δε, δε υπάρχει Άμα πάσεις θα βγεις είναι σίγουρο Το ξέρω δεν θέλω να ανασχολείομαι με την πολιτική Δεν θες ε. Έχω πρόβλημα με τι μύζες και με αυτά δεν πιάνουν τα χέρια μου Οπότε πως τον βλέπεις τον Παυλόπουλο λέει ο Στέφανος Αθηναίος Αφά. πιο Ποιο Παυλόπουλο τον Άκη Όχι ρε τον άλλο ρε τον Α. Είναι Άκη, Πάκης Μάκης Σάκης Τάκης Είναι ομόηχα αυτά Λοιπόν Επίσης για συντάξεις που ρωτάει Προφανώς γιατί μου κάνει κάτι για συντάξεις Εγώ για μπα, μπα, μπα, μπα, μπα, κάτι περίεργα Ποιες συντάξεις Είναι κανείς συντάξεις, συντάξεις α, Έχω πει ότι δεν θα λειτουργήσουν ε. Τα μνημόνια Κάντε λίγο υπομονή Έχουμε πει από 22-12 Του τα πράγματα αλλάζουν Κάντε λίγο υπομονή <Συσκή> Το επόμενο Σάββατο Θα είμαστε εδώ στις 8 Στις 8. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά ε, Έχω κάτι κατά νου, Αλλά Αυτό που έχω κατά νου έτσι Για να γίνω και λίγο Πάσχο και από μιμητισμό Δεν θα το ανακοινώσει Σε τον κύριο καρβοδίνη Θα σας το πω εβδομάδα. Πάντως ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ δυνατό ε, Προσπάθησα να σας δώσω Αυτά που πιστεύω Ο Που Του Δου που λέει Το Τσατίνε Που Του Δου πιταφ Πρόεδρος τη Δημοκρατία. Α για τον Πάκη λέει uh, ά Φάν Γιάννη λέει Μπρίξ, Η Μπρίξ παιδιά είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει λήξει Υπάρχει δημοσιευμένο στο Άστρολοζη, έχουμε πει από 15 η πρώτη έτσι στροφή και μετά μπαίνουμε 16-18 στην ενσωμάτωση έτσι της όλης κατάστασης. Και να θυμούνται οι φίλοι ότι ο κύριο Πάκης, mm -hmm. ο νύμπρότης Δημοκρατίας από άμβονος βουλή όταν ήταν ε, υπουργό και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είχε πει ευχαριστούμε τους λάθρο που προτιμάνε τη χώρα μας. Για να μην ξεχνιόμαστε, Έχω εγώ ένα... είμαι εγώ ελέφαντα. Έχω ένα πολύ ωραίο ερώτημα και με αυτό θα κλείσω. Ρε Σικάρ, γίνεται σε ένα στούντιο ο Κασιδιάρης να ρίχνει νερό στη δούρη και να γίνεται περιφερειάρχη, και στο στούντιο να είναι ο Παυλόπουλο και να γίνεται πρόεδρο. Προφανώ έχει καλό ποδαρικό. Άρα και ο Κασιδιάρης που έχει πει εσύ και το ξαναθυμίζω εγώ στο φιλοθεάμον κοινό σου έχει πει το 17 θα είναι υπουργό. Βεβαίω. Και το είπε στον Νοέμβριο του 14 αυτό. Ναι, ο κύριος Πάκης δεν κουνήθηκε λέει από την καρέκλα το έμεινε speechless. Speechless, ε λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου κρατήσατε συντροφιά α, που ήσασταν α, δίπλα σε, και σε αυτή την εκπομπή σιγά σιγά μπαίνουμε α, σε μια α, να καλέσετε λέει τον Ηλία Καστιτιάρη το στούντιο είναι ανοιχτός για όλους ε, θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω Για τη συμμετοχή σας Για την αγάπη που δείξατε ε, Μείνετε συντονισμένοι Γιατί αύριο ο Γιώργος κάτι Σατανικό έτοιμαζει Όχι έχουμε ωραία εκπομπή αύριο Θα αρχίσουμε στις 8 Έχω δύο κύριους Και ένα θέμα δεν έχει ξαναπεχτεί στο ραδιόφωνο Πολύ ωραία. προηγούμενο ε, Εμείς δίνουμε ραντεβού Για την επόμενη ε, εβδομάδα 8. Σάββατο 8 Με θέμα πάρα πολύ δυνατό Θέλω να είσαστε εδώ ε, δώσε, Δώστε κι εσείς λίγο περισσότερο όθηση στην εκπομπή Να βάλει και ο κύριο Καρποδίνη στο χέρι στην τσέπη Να αγοράσει χώρο στο μπλιμπλίκι εκεί Ναι αφού μου έχεις ρίξει το σύστημα ε, Τι να κάνουμε Και οι άλλοι που μένουν να παίξουν ε, Αν από 8. να κάνουμε έρανο θα βάλουν όλοι από 3 cents Ωρα. Στα Capital Control 90 λεπτά έχει ο άλλος μέσα και Ναι ναι Έχει ε, να δώσει Ωρα. Σας ευχαριστώ πολύ Να περάσετε όμορφα Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο Και να θυμάστε ε, Ότι πρέπει να χαμογελάτε Γιατί κάνει το Σόιμπλε να ανησυχεί Καλώς σας βέβαια Λοιπόν κάτσε τώρα επειδή είπα να βάλω τον ύμνο Να βρω τον ύμνο να βάλω το δικό μου τον ύμνο τώρα εγώ που βουστάρουνε, κάτσε εδώ που το έχω τώρα, μισό λεπτό, διότι με προκαλούνε. Που το έχω, εδώ. Λοιπόν, ησυχία, δεν έχουμε βία τον ακόμα. Αυτός είναι ο ήμνος. Εισαγωγή των αγνώστων επισκεπτών, αλλά δεν ακολουθεί αυτή η εκπομπή, αύριο στις 8 μη λείψη γανείς, θα είναι μια καταπληκτική εκπομπή. Αύριο 8 ώρα, άγνωστοι επισκέπτες, σε το θαμε με εξαίρετους καλεσμένους για ένα απίστευτο θέμα. Ευχαριστώ όλους τους φίλους από όλη την Ελλάδα που ήταν μέσα και έπεσε το chat σήμερα. Θα καλέσω και τον Γκάρφ Σαν ως επισκέπτες σε ένα βράδυ και θα πούμε αστρολογικά από άλλη οπτική γωνία, όχι αυτά που λέει τα πολιτικοκοινωνικά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα κάνω όλα έβαλα και αυτό που μου εζητήθη αμέσως μετά από τη Μηθοδία Το φουλ του με τον Γκάρ Χαϊζότιγκερ για το επόμενο Σάββατο εις τας 8, 20.00 δηλαδή ώρα Ελλάδος Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μια καλή νύχτα να έχετε καλό ξημερώμα, ευχαριστούμε τους πάντες που ήταν μέσα σήμερα ακούμε albedo14.com Καλό βράδυ να έχει το όλο σα. Ακολουθεί και η αφιέρωση αμέσω μετά από το κομμάτι που παίζει. Και αύριο βράδυ στι 8 εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ.